Εδώ στον Art.fm στους 90,6 η εκπομπή ΑΕ μόλις ξεκίνησε. Μαζί σας έως τις 2.30 ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Και άλλοι πολύ βέβαια όλοι εσείς πρώτα απ' όλα, που μας ακούτε και μας κρατάτε συντροφιά και μας τένετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν σταματάτε ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Αλλά και άλλοι. Κάτι πραξικοπήματα που έπρεπε να... που πήγαν να γίνουν και τα αποτρέψανε. Κάτι η κυρία Λαγκάρτ με, που θέλει να μας στείλει γερμανούς εμπειρογνώμονες εδώ γιατί δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. <Τι> Οι βόμβες του κυρίου Ρουμελιώτη. <Τι> και φυσικά η αγαπημένη μας Τρόικα. Εκπομπή ΑΕ, λοιπόν, ε, μπορείτε να μας ακούτε πέρα από τους 90,6 και μέσω της, ε, του ίντερνετ στο εκπομπή αε.gr και συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-9407.000 ή στο εκπομπή αε.gmail.gr Δημήτρη, μιλήσατε για το πραξικόπημα με του εφέδρου εκθέσει που είχε πάει στην εκδήλωσή του, είπανε παιδί μου. Θέλουν να πάρουν τα, ε, τη χώρα. Και αυτό είναι μια επινόηση του βήματο και του Λαμπρακιστάν γενικά, του, mm. του, του κ. Ψυχάρη, ε, που, είχε, που προσπαθεί να μα αποσανατολίσει το, πραγ, το πραγματικό πραξικόπημα που έχει γίνει στη χώρα. Mm. Το πραγματικό τη πραξικόπημα που έγινε στι 5 Μαου 2010 και από τότε ζούμε σε μια νέα χούντα. Η οποία ακούνταν πολύ χειρότερη από την παλιά, γιατί εξοντώνει πολύ περισσότερο πληθυσμό από την παλιά και φυσικά βασανίζει πολύ περισσότερου Έλληνε από ό,τι βασάνιζε η παλιά. Mm -hmm. Μόνο με νέου όρου, με οικονομικού όρου, με εισοδηματικού, με όλα αυτά τα πράγματα. Ακούμε, ε, α πούμε, τώρα μισό Σαββατοκύριακο, βγήκε ότι ε, μια και ξεγελάσαμε του Έλληνε και βάλανε υγραέριο στο αυτοκίνητό του, γιατί να μην τα ανεβάσουμε στο ύψο τη βενζίνη, να οικονομήσουμε κι εμεί. Δηλαδή το κοκλήφι. αυτό. Ξέρει πόσο κόσμο γνωρίζω που πολύ πρόσφατα πήγε να κάνει αυτή τη ρύθμιση και έδωσε και κοντά ένα χιλιάρικο έτσι. Δηλαδή ναι, είναι 8 κατοστάρια, 9 Κάπου εκεί πάντως κοντά ένα χιλιάρικο και οι άνθρωποι τώρα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Κοίταξε πλέον, εδώ στερείται το... ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει να κάνει ούτε με κοινωνικά, πολιτικά ή εργασιακά. Ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα τη μετακίνηση. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η, δυνα... η δυνατότητα επικοινωνία. Ναι. και μετακίνηση. Καλά, έχουν που... καταστρατηγηθεί τόσα και το δικαίωμα Θε... στην υγεία, ναι, στην παιδεία, από πάει το δικαίωμα στην υγεία. Δεν μα θεωρούν ούτε καν ζώα. Δηλαδή πλέον, είμαστε οι, ε, ε, όχι απλά υπεξούσιοι, έχει πλήρη αποκτήνωση η ελληνική κοινωνία, mm -hmm. είμαστε σε κατάσταση mm -hmm. πλήρους αποκτήνωση γιατί δεν σου δικαιολογούν από τα καπάκι, βγαίνουν οι εταιρείε και σου λένε για αύξηση των, ε, ε, των διοδίων. Το ενδιαφέρον είναι τι έργα κάνανε αυτοί οι κύριοι. Που και Μιλάμε για, φο... για αύξηση ε, τεράστια, έτσι. Βιδιώς. Δηλαδή, ε, ε, δεν ξέρω πόσο τα εκατό τώρα είναι αυτό επάνω, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Είναι. Λέμε 10-20% αύξηση. να είναι στο τσεπάκι του η κυβέρνηση. Οπότε αυξάνονται τα διόδια, αυξάνονται τα εισιτήρια στα μέσα μεταφορά. Αυξήθηκε η βενζίνη, ξέρουμε που αυξάνεται τώρα και το υγραέριο. Στι mm. 29 mm. του μηνό, ο κύριο Πρωθυπουργό, αυτό το λεφτάντο ο φερόμενο ω Πρωθυπουργό Ελλάδα ο Αυγούλ ο ο κύριος γυλιά, mm -hmm. ε, έβγα, έκανε μια συνέντευξη στην New York Times που λέει, μην νομίζετε, λέει, εγώ ξυπνάω κάθε φορά και πονάω, λέει, που είμαι ο Είναι η χειρότερη θέση, λέει, που όταν μπορούσε να έχει κανείς στον κόσμο σήμερα. Ε, à, εδώ, άλλος Βενιζέλος μας βρήκε. Προσωπικά, λέει, δεν έχω κανένα οικονομικό πρόβλημα, λέει, αλλά πονάω για το λαό μου. Το διαδείξη, και δεν ξεκουμπίζεσαι, ρε φίλε γιατί είναι πατριώτη και πρέπει να κάνει το έργο του μεταφράσει. Με αυτό μα χρειάζεται σημαντικά. Ξέρεις. Δεν μπαίνει ένα θέμα δημοκρατία. Πώ ένα τύπο ο οποίο δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα ή δεν αισθάνεται την κρίση, αποφασίζει για όλου του υπόλοιπου που υποφέρουν από την κρίση. Α βάλουμε κάποιο που υποφέρουν από την κρίση στην κυβέρνηση, δηλαδή που συμμερίζονται mm -hmm. το λαϊκό αίσθημα να δούμε τι γίνεται. Και, και αν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Είναι εδώ πέρα, μα πετάνε ε, στο Λάκο με τα φύγια. Ε, έχει ενδιαφέρον βέβαια να πούμε Σήμερα ότι με μεγάλη χαρά Και αγωνία Μάθαμε ότι γίνεται Η ε, συγχώνευση εξαγορά θα δούμε Πώς θα, με πώς τη θα μορή, εξελιχθεί το ε, θέμα Της εμπορικής από την Α, α ε, Και βεβαίω όλα, όλα Τα, τα κερδοσκοπικά παπαγαλάκια Ζητοκραυγάζουν για την κίνηση αυτή Και βεβαίω Ο μόνος που πρέπει να ιδρώνει Και μάλιστα να κατεβαίνει ο ιδρώτας, με χοντρές είναι οι οφειλέτες οι καταθέτες και φυσικά ο Κοσμάκης διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι ένα τεράστιο τραπεζικό καρτέλ το οποίο έτσι αλλιώς υπήρχε και νωρίτερα τώρα γίνεται ακόμη πιο αδισόπιτο πολύ πιο αδίστακτο, πολύ πιο συγκεντρωτικό με αυτές τις εξαγορές θα δημιουργηθούν πολύ συγκεκριμένες ε... υπάρχει ε... τέσσερι μεγάλε ιδιωτικές mm -hmm. οι οποίες θα, πάρω, θα πάρουν yeah. όλα τα λεφτά θα, θα καρποθούν ό,τι υπάρχει από καταθέσει και πορευστότητα στην οικονομία και θα μα αλλάξουν το αναδόξαστο. Εάν με 8 και 10 μεγάλε τράπεζε υποστήκαμε τη χειρότερη, τοκογλυφική, καταχρηστική τραπεζική πρακτική στον κόσμο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει με 4 τράπεζε. Και τι λεφτά έχει να πέσει στον πίθο των, των Δαναείδων. Λεφτά δηλαδή τα οποία θα φορτωθούν στι πλάτε του Έλληνα φορολογούμενου, δηλαδή του Έλληνα οφειλέτη mm -hmm. στι τράπεζε. Και την ίδια ώρα φυσικά οι τραπεζίτες τρέβουν τα χέρια τους γιατί από το τίποτα κυριολεκτικά και ενώ έχουν φάει αδίσταχτα πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ mm -hmm. θα φάνε κι άλλα. Λοιπόν δεν έχουν κανένα μα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν ε, και αυτό το θεωρούν... Είναι το τέρες που εισκολιοποιείται έτσι και μεγαλώνει. Το μεγάλο πρόβλημα με τις, με τις τράπεζες είναι αυτές καθ' αυτές οι τράπεζες. Είναι το γεγονός ότι είναι ιδιωτικές εμπορικέ. Και λειτουργούν ω σούπερ μάρκετ πιστοτικών προϊόντων. Αυτό πρέπει να πάψει μαχαίρι, να κοπεί. Mm. Η τράπεζα πρέπει να λειτουργεί ω ένα λογιστικό μηχανισμό για την οικονομία. Που ενισχύει συγκεκριμένε δραστηριότητε. Οι τράπεζε πρέπει να είναι τράπεζε ειδικού αναπτυξιακού σκοπού. Δεν μπορούν να υπάρχουν ιδιωτικέ εμπορικέ παντού σκοπού ή παντός, είναι, ε, οποιασδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα τράπεζε. Αυτό πράγμα είναι το μεγάλο βάσανο. Στην οικονομία και όχι μόνο στην ελληνική, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο Άι, και είναι και στην ελληνική. Θα πρέπει να τι ξεφορτωθούμε αυτέ τις τράπεζε για να σωθούμε από αυτή την, από αυτή την κόλαση στην οποία μα έχουν εγώ Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά λοιπόν όλο αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργώ. Το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα, μια και είπαμε αυτή την ιστορία, έχουμε yeah. πάμε να κάνουμε μια προβολή στην διεθνή οικονομία. Καθότι εγώ έμαθα τώρα τελευταία τέλο πάντων με πατρονάριο και ω ψυχάρη ο οποίο. Του βήματο των νέων κτλ. Ναι, ο οποίο έχει ε, το κρυφό σχέδιο να μας πάει στη δραχμή. Ο κύριο Ψυχάρης έχει κρυφό ναι, σχέδιο, ναι. δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι, μας το... Μου το είπε ένας, μάλλον ένα είδο ψυχαστενού που κυκλοφορούσε στην παραλία της Νέα Μάκη. που είμαστε εκεί πέρα, ο οποίο έμαθα ότι το λόμπι της δραχμή είναι ο ψυχάρης και ο, κου... ο κουρί. Mm. Διότι αυτοί προτείνουν δραχμή. Όταν το εξήγησα, βέβαια ότι προτείνουν διπλό νόμισμα και καμ, καμία, δεν, σχέση καμία, χημασία, άλλο, σχέση. καμία σχέση τώρα με το άλλο, βεβαίω δεν κατάλαβε τίποτα, διότι δεν είχε πάρει τα χαμπάκια τη των 8 και δεν λειτουργούσε καλά ο εγκέφαλο. Ε, λοιπόν, και το επαναλαμβάνω, καμία σχέση το εθνικό νόμισμα με το διπλό νόμισμα που προωθούν κάποιοι κύκλοι στην Ελλάδα. Και τέλο πάντων, ρε παιδί μου, όπω και να έχει, το εθνικό νόμισμα προποθέτει έλεγχο τη κίνηση κεφαλαίων. Έλεγχο τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη χώρα. Γι' αυτό δε γουστάρουν εθνικό νόμισμα. Θέλουν να ανοιχτά τα παρετώσα για να μπορεί να βγάζει ο κάθε κύριο Μαμαράκη ή ο κάθε κύριο Βουργαράκι στα 10 δισεκατομμύρια μαύρο χρήματο μέσω του πλήκτρο και να μην λέει. Σα να μιλά κάνει. Ε, Κολητάρια με το άφανο ναι, ναι. και το άλλα. Είναι γιατί να μην βγάλουν και 10 δισεκατομμύρια. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αν έξω όμω εθνικό νόμισμα, δυσκολεύουν χοντρά τα προβλήματα γιατί πρέπει να αντικολογήσει. Τι πράξει και βέβαια, αυτά Όταν είχαμε δραγμή, mm. να το ρωτήσω. Όταν είχαμε δραγμή, δεν είχαμε μαύρο χρήμα, βεβαίω. Αλλά μια διαφορά υπήρχε και η λεγόμενη υπηρεσία προστασία εθνικού νομίσματος Και μερικέ φορέ, πιάνε και κάποιου με κάτι βαλιτσάκια εκεί. Δεύτερον, mm -hmm. δεν μπορούσε εύκολα η τράπεζα να βγάλει έξω χρήματα. Mm -hmm. Δεν μπορούσε. Πρέπει να δεν δικαιολογούσε. Και με δεδομένο τότε. Υπήρχε και η περίφημη νομισματική επιτροπή έκδοση του Τράπεζα τη Ελλάδο. Ναι. Η νομισματική επιτροπή. Και σύντο γεγονό ότι το δικαίωμα έκδοση νομίσματος δεν ήταν στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Η Τράπεζα τη Ελλάδο μπορεί να, να είχε την υποπτία. Αλλά το Ινστιτούτο, το ίδρυμα το νοσοδοκοπείο το περίφημο ήταν 100% του κράτου. Που σημαίνει ότι όταν εκδίδω εγώ μια συγκεκριμένη ποσότητα χρήματο ναι. που κυκλοφορεί στην αγορά μπορώ και ελέγχω τι κινείται. Έχω δηλαδή πάρα πολλέ δικλείδε ελέγχου. Και όταν βεβαίω το εξήγησα του ανθρώπου αυτού, γιατί πραγματικά ρε παιδί μου σου είπα, είναι, είναι δύο κατηγορίε με τι οποίε μου είναι αδύνατο να, να συζητήσω. Η λύθη και τα κομματόσκηλα. Μου είναι αδύνατο να συζητήσω. Δηλαδή είναι μικρέ κατηγορίε βεβαίω, αλλά είναι, ταλαιπωρούν όλη την κοινωνία. Λοιπόν, όταν το είπα λοιπόν το εθνικό νόμισμα προποθέτει ότι σε ελέγχω, όταν μου με λεφτά απέξω και μου λε έρχομαι να αγοράσω το σπιτάκι του κυρί Ναι θα σου αλλάξω τα φώτα στη φορολογία. Αυτή λέγεται αποτρεπτική φορολογία και όλα τα πολιτισμένα κράτη έχουν τέτοιου τύπου αποτρεπτικές φορολογίες. Ειδικά στην εισαγωγή κεφαλαίου για κερδοσκοπία. Αρκεί να λειτουργούν αυτοί οι έλεγχοι δημιουργούν. διάφονο. Αλλά γι' αυτό υποθέτω ότι πρέπει, πρέπει να υπάρχει βούληση. Γιατί, αν θέλει, α πούμε, τράπεζες. να. Θέλω να πω και με το εθνικό νόμισμα, θε να βοηθήσει του διαφόρους αν, να το Αν να... συνεχίσει ναι. η Τράπεζα τη Ελλάδο να είναι ιδιωτικό οργανισμό, εάν οι τράπεζε ή εγχώριε είναι ναι. στα χέρια του κάθε σάλα, ράπανου ή κοστόπουλου ή οτιδήποτε, δώρο-νάδωρο. Δεν, δεν ναι. βγαίνει πουθενά. Λοιπόν, το... όμω, το πρέπει να πούμε και το εξή. Πρόσφατα, μόλις πριν δύο μέρες, βγήκε μια μελέτη του Δελτα για την Ισλανδία. Ναι. Όπου διατυπώνει τις την εντυπωσιακή ανάκαμψη της Ισλανδίας. Με και το Δελτα Νιτάφ διατυπώνει. Δεν εξηγεί πώς έγινε αυτό το θαύμα. Λέει μόνο ότι είναι εντυπωσιακή η άνοδος της Ισλανδίας... Πολύ περισσότερο όταν έπεσε σε αυτήν τον. Το, το, ε, σε όλη αυτή την. Το blackout, α πούμε, που υπέστη το 2009. Λοιπόν, τι έγινε στην Ισλανδία και έχουμε αυτήν την. και μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Γιατί το 2009. Γιατί okay. διαπιστώνει τρομακτική μείωση τη ανεργία, mm -hmm. εκτείναξη του τουρισμού, mm -hmm. να θυμηθούμε. Να θυμίσουμε μάλλον του αριθμού. Εκεί δεν δικάζουμε τον πρωθυπουργό του. Και όχι μόνο. Όχι, mm. oh, απλά το και κάτι άλλο. Ναι. Και είπανε βάζουμε όλοι ρεφενέ mm -hmm. και προσλάμβανε έναν πρώην αστυνομικό mm -hmm. ο οποίος είχε εταιρεία α, κατα, καταζητουμένων στι Ηνωμένες mm -hmm. mm -hmm. και τσάκωσε όλους τους τραπεζίτες που την είχαν εκοπανήσει μαζί mm -hmm. με τα πολιτικά στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων mm -hmm. τους πήγε πίσω στην Ισλανδία mm -hmm. και τους δικάσανε αυτό που δεικνύει ότι δεν ήταν ξεχαρβαλωμένο όλο το σύστημα εκεί. ήταν η κοινωνία όμω. Η κοινωνία παντεύεται. Θέλω να πω ότι ναι, και η κοινωνία αλλά και η δικαιοσύνη. Γιατί μέσα σε μικρό χρονικό Α, δε... διάστημα. Την δικαιοσύνη, τη διαλύσαν δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. τη φτιάχναν καινούρια. Είναι μια λέει, μεγάλη ιστορία το τι κάνανε. Α. Α, λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι οικονομικά να το δούμε. Ναι. καταρχήν. Τι πώς κάνανε και μπόρεσαν πώς. να βγουν. Πρώτον, αρνήθηκαν να πληρώσουν τα χρέη. Ναι. Δεύτερον, ε, κάνανε ακριβώ το ανάποδο από αυτό που κάνουμε εμεί και η υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, άφησαν τι τράπεζε να χρεοκοπήσουν. Ναι. Εγώ έχω πει ότι ο οποίο δεν έχει σπουδάσει, οικονομικά, ναι. έχει σπουδάσει οικονομικά γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι ό,τι πιο απλό πράγμα είναι να αφήσει μια τράπεζα να χρεοκοπήσει. Ναι, αλλά ζημίτρια, κάτσε τώρα, μου λε την απορία, γιατί εδώ έχει σημασία ένα-ένα. Ένα. Άμα χρεοκοπήσει η τράπεζα, οι καταθέσει μου. Έλαντε, το κράτο εγγυήθηκε τι καταθέσει και τι έδωσε όλε πίσω. Πώ. <Συλίξε> έχει το δικό του νόμισμα. Α, <Συλίξε> <Συλίξε> Καταλάβες γιατί τώρα εμεί έχουμε ευρώ. Οπότε φλοι, αν ο άλλο ο μικρομεσοκαταθέτη γιατί αυτό ενδιαφέρεται, οι άλλοι που έχουν τα πολλά τα έχουν βγάλει έξω, έχουν κάνει άλλε επενδύσει, δεν ξέρω τι τέλο πάντων. Μα για αυτό. Α, αυτός... Ο μόνο τρόπο πραγματική εγγύηση των καταθέσεων είναι το εθνικό νόμισμα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Όταν το κράτο δηλαδή έχει το δικό του νόμισμα και μπορεί να εκδώσει και να στηρίξει την απόδοση του καταθέσεων. Άρα τώρα με έχει δέσει χειροπόδαρα. Με εκβιάζει, λέει, θέλω να πω, με κρατά. Η μόνη χώρα. Οι μόνε χώρε που αποδώσαν πίσω τι καταθέσει ναι. είναι οι χώρε που επιστέψαν στο εθνικό του νόμισμα. Όπω είναι η Αργεντινή. Ναι. Απέδωσε πίσω τι καταθέσει. Τι καταθέσει που φάγανε οι τραπεζίτε όντα δολαριοποιημένη η οικονομία τη Αργεντινή. Μάλιστα. Η Ισλανδική ήταν στα πρόθυρα το να μπει στο ευρώ. Mm -hmm. Στα πρόθυρα. Και μάλιστα το, τρα... το τραπεζικό του σύστημα χρησιμοποιούσε παράλληλα νομίσματα. Είναι μια, δεν θέλω να διακυβάσω, ηλίθια θεωρία την οποία προτείνουν και διάφορα εδώ στην Ελλάδα. Παράλληλα νομίσματα, διότι ναι. ε, είχαν μετατραπεί το Ραπέζικο Σύστημα Στήρις της Ισλανδία σε ένα hub, σε ένα, ε, να το πούμε έτσι, διαμετακομιστικό κέντρο κεφαλαίου. Mm -hmm. Και επειδή είχε τερομακτικά κεφαλαία και, και από πάρα πολλέ χώρες, από τη Ρωσία, τη Βόρεια Ευρώπη, τι σκανδιναβικέ Καδιναβι, χώρε, τη Βετανία και ξεπλένανε χρήμα mm -hmm. στις τράπεζες της Ισλανδία λοιπόν και κλοφορούσε πολύ διαφορετικό και, και λόγω τουρισμού. Μάλιστα. Γιατί δύο πόρου βασικού έχει η Ισλανδία. Την αλληλεία mm -hmm. και τον τουρισμό. Yeah, τον τουρισμό. Λοιπόν. Ε, οπότε κυκλοφορούσαν πολλά νομίσματα εκεί. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τρομακτικό πρόβλημα. Όταν πέσανε οι τράπεζε λοιπόν, και χρεοκόπησαν, επανήλθε η αυστηρότητα στην νομισματική κυκλοφορία ή πήγε τον απόλυτο έλεγχο το κράτο mm -hmm. και έτσι απέδωσε τι καταθέσει στου πολίτε του. Το, δια... το, το πρόβλημα ποιο ήταν τώρα. Mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να έρθουν, επειδή δεν έχουν παραγωγικά δεδομένα οι Ισλανδοί που να καλλιεργήσουν αγκουράκι και ντομάτε, δεν έχουν. Ναι. Οι φυσικογενεί στο νησί ναι, ναι. δεν έχουνε μεγάλα περιθώρια. Υπήρξε okay. ένα, ένα διάστημα τη τάξη ε, του ενό με δύο χρόνια που είχαν πληθωρισμό. Έτσι, σημαντικό πληθωρισμό. Mm -hmm. Αυτό διευκόλυνε τι εξαγωγέ του μεν. Γιατί έρχεται την ιστορική τιμή, αλλά δεν είχε πρόβλημα το εισόδημά του, διότι η κυβέρνηση φρόντιζε και υπερδιπλασίαζε του μισθού σε σχέση με το ποσοστό ανώτου του πληθωρισμού, εντάξει. Αυτά δηλαδή δείχνει μια στρατηγική συντονισμένες κινήσει. Ναι, έτσι. για να Τώρα ο πληθωρισμός χάρη στην αναπτυξιακή δυναμική που έχει αποκτήσει η οικονομία, πέφτει ραγδαία. Αυτό λέει και η έκθεση του Ντολ Νταϊντάφ. Λέει mm -hmm. έχει περιοριστεί δραστικά mm -hmm. μαζί με την ανεργία. Λοιπόν, το, το πιο εντυπωσιακό κομμάτι όμως από όλα ποιο είναι. Mm -hmm. Είναι ότι με το αφήνοντας να χρεοκοπήσουν οι τράπεζε. Mm -hmm. κέρδισαν το εξής οι Ισλανδοί. Χαρίστηκαν όλα τα δάνεια. Εννοείς τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά. Δηλαδή δεν έχω πάρει εγώ στεγαστικό, εισπαρήσει καταναλωτικό. Το ένα λέγω... τρίτο του πληθυσμού mm -hmm. των mm -hmm. Ισλανδών απαλλάχτηκε πλήρω από τα δάνειά του. Α, με κάποιε προποθέσει άνθρωποι άνεργοι που... όλα τα Απλά ήταν αυτοί που ήταν φορτωμένοι και που έπρεπε να πληρώσει τα δάνεια του. Και οι υπόλοιποι επαναπροσδιορίστηκαν οι όροι των δανείων ναι. και πολλοί ξεφορτώθηκαν τα δάνεια γιατί τα είχαν πληρώσει ήδη. Ναι, βάζοντα του στόχου δηλαδή, ίσως ναι, μέσα ή ναι. όχι. Όταν είναι ιδιωτική τράπεζα, α πούμε σου και βάλει ας πούμε, ένα 25% επιτόκιο για ναι. όλα αυτά τα πράγματα, εγώ στο κατεβάζω στο 6,7% mm -hmm. και άρα ό,τι έχει πληρώσει μέχρι τώρα επερκαλύπτει το ποσό και τελειώνει εδώ. Στου άλλου. Που αγκομαχώντα παίρνανε καινούρια δάνεια για να πληρώσουν, για να βιώσουν, τα χαρέσαν όλα. Αυτό αντιστοιχούσε στο 13% του ΑΕΠ τη χώρα το χάρισμα. Μάλιστα. έγινε τίποτα, απολύτω τίποτα. σα ίσα ανάσανε η οικονομία. Βλέπουμε ότι υπάρχει εξάρεση ανάκαμψη. Ξαναβγήκε αυτό, αυτό ξαναβγήκε πάνω η επιχειρηματικότητα, κυρίω των μικρομεσαίων, άρχισαν να στηρίζουν την οικονομία. Πώ οδηγήθηκαν οι Ισλανδικά, γιατί ξέρει, καμιά φορά λέμε ο Νότο, ο Νότο και είμαστε επαναστάτε και θα δει η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, ξέρει. Και έρχεται η Ισλανδία, Vikings επάνω, από εκεί ψηλά, που θεωρούμε ότι είναι και βάρβαροι. Ναι. <laughs> Έτσι, μετά η Ισλανδία. Όχι, δεν το θεωρούσαμε. Θα. Θεωρούσαμε ακριβώ τον άποδο. Πώ τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τι έγινε στην κοινωνία, του οδήγησε κάποιο. Όχι. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση εν πωλής όλου του λαού, δηλαδή 320.000 ψυχές είναι. Ναι, εντάξει. Μην τρέχουμε, δηλαδή μην ψάχουμε... Καλά, εδώ 20 αυτός είμαστε και δεν ναι, συναννοούμαστε. Ναι, αυτός ο κόσμος <coughs> θεω, είχε τη φήμη του πιο φιλήσυχου και φιληρινικού λαού α, της ευρύτερης Ευρώπης, ναι. γιατί είναι ένα νησί στο βορειοακτικό. Ναι. Λοιπόν, και όντω, δεν έκανα απεργίε. Οι διαδηλώσει του τα Σαββατοκυριακά στα πάρκα τη πόλη ναι. για να μην εμποδίζουν την κίνηση και τέτοια Άρα, πράγματα. Πώ αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι οι, οι κλασικοί επαναστάτε, Γιατί πολύ απλά όταν κατέρευσαν οι τράπεζε το 2008, απειλήθηκε η ζωή του. Απειλήθηκε το σπίτι του, απειλήθηκε το παιδί του, η οικογένειά του. Και είπανε μπάστα, ω εδώ. Ναι. Δεν θα πάνε παραγιάτο. Θα σα πάρει και θα σα σηκώσει. Και τι κάναν αυτό, ρίξαν τρει κυβερνήσει απανοτέ. Βάλανε φωτιά στα αστυνομικά τμήματα, χτυπηθήκαν άγρια με, την, με τις δυνάμει καταστολή μέχρι που τους πήρανε με το μέρος τους. Έτσι, τι ναι. πήρανε με το μέρος ναι. τους. Ε, αρνήθηκε η κυβέρνηση να φτιάξει νέο σύνταγμα, το φτιάξαν αυτοί, με λαϊκή συνέλευση. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, σχετικά εύκολο, 320.000 άνθρωποι. Εντάξει, λοιπόν, και προχωρήσανε μπροστά. Και σήμερα το «Δεν λαϊντάφ» λέει «Ναι ρε παιδί μου, έχουν...", χωρίς να σου εξηγεί πως έγινε αυτό το θαύμα». Ναι. Λοιπόν, οι τράπεζες βεβαίως από ιδιωτικέ γενικρατικές, γιατί χρεοκόπησαν με μονή, οι τράπεζες και τις, και τις, ξανά, ε, τις ε, ε, αναδιοργάνωσε Λύτε. το κράτος, αλλά ναι. όχι δίνοντας πίσω στους τραπεζίτες αυτά. Τα χρεοκοπημένα τα λεφτά, mm -hmm. λοιπόν, ξανά αίσθησε τι τράπεζε με καινούρια λογική, σαν κρατικέ τράπεζε που τώρα πλέον αρχίζουν και δίνουν ξανά δάνεια. Mm -hmm. Δάνεια, όχι θαλασσόδάνεια. Δάνεια για να στηρίξουν την οικονομία. Γιατί τώρα πλέον οι τράπεζε στο Ρέγκιαβικ είναι ειδικού αναπτυξιακού σκοπού. Δεν είναι οι παλιέ τράπεζε που ξέπλαιναν χρήμα ή που mm -hmm. ανακύκλωναν πιστοτικά προϊόντα. Είναι αυτό ακριβώ, αυτό το πράγμα που λέω και που είναι. Το λέμε από τώρα. Δεν δομηνοποιούμε δε την τράπεζα, τον τρόπο τη λειτουργία Αυτό το είναι το πρα... θέμα. δεν πρέπει να λειτουργίας το φοβόμαστε. Το, mm -hmm. το μόνο που θα συμβεί είναι ε, ότι ό,τι είναι να συμβεί εφαρμόζοντα αυτέ τι πολιτικέ θα είναι υπέρ μα. Δεν πρόκειται να χάσουμε απολύτω τίποτα. Ίσως να έχουμε να κερδίσουμε εφαρμόζοντα αυτέ τι πολιτικέ. Ένα νησάκι στο βόρειο Αρκτικό που θα μπορούσα να το είχαν σβήσει από προσωπού ε 320 έτσι είναι πολύ εύκολο αυτό που, κα, που κατοικούν πάνω σε ένα τεράστιο ο, σε ένα τεράστιο ναι. αυτό είναι το νησί η Ισλανδία ναι. λοιπόν, τελικά φο... από αλλού περιμένουμε ότι θα γίνουν οι αλλαγές και από αλλού έρχονται όχι βλέπω, Ά, δά, έτσι λέμε το λέω πόσες χώρες, από... πόσες χώρες έχουμε δείξει από τη στιγμή και επειδή εντάξει, υπάρχουν και ορισμένα βλήτα, αυτέ οι κατηγορίε α πούμε mm -hmm. του ηλίθιου και του κομματόσκελου, mm -hmm. που δεν θέλουν να καταλάβουν ορισμένα πράγματα και που δεν ψάχνουν λίγο βαβαρύτερα, πόσα πετρέλαια έχει η Ισλανδία. Μηδέν. Ε, καλά είπαμε, έχει είναι χώρα ψαράδα, εξαιρετική... να το πούμε πολύ απλό, δεν είναι έτσι. Έχει μια εξαιρετική γεωθερμία, αλλά η γεωθερμία δεν είναι προ απλά του δίνει τη δυνατότητα να έχουν τσάμπα, ηλεκτρισμό και θερμό νερό. Τσάμπα. Το οποίο βεβαίω θα μπορούσε να το έχει και η Ελλάδα. Βέβαια. Όχι για όλο το πληθυσμό, αλλά για ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, αξιοποιώντας τα επίπεδα γεωθερμίας mm -hmm. που έχει η χώρα. Τα οποία βεβαίως δεν τα αξιοποιεί. Γιατί? Γιατί περιμένει τα κοράκια και τα αρπακτικά να έρθουν να τα αρπάξουν ανάμεσά τους. Είναι και η Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη βρίσκεται επάνω ακριβώ σε μια εξαιρετική σημασία γεωθερμική περιοχή. Mm -hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε τα χρηματοοικονομικά φορούμ της Θράκης και όλες τι ιστορίες ναι. να έχουν επικεντρώσει στη Σαμοθράκη. Και την ώρα που εμείς μιλάμε για το αν θα μας κόψουν τους μισθούς, για ότι αν πήγε να γίνει πραξικόπημα πέρυσι και δεν ξέρω τι άλλο, ε, Τώρα, ποιο πραξικόπημα, δημιουργούμε... το πραξικόπημα έχει γίνει. Δεν είναι να φοβόμαστε τον ελληνικό στρατό. Μην τρελαθούμε. Mm. Το παρακράτο πρέπει να φοβόμαστε και του πρετοριανού. Mm. Αλλά όχι του ενοπλευράκου. Θα, θα πάρουμε, να ακούσουμε ένα έτσι λίγο ένα ωραίο τραγούδι. Και μετά θέλω να μου πει λίγο και για του έφεδρου εχθέ που είχε πάει. Για αυτή την ωραία κλίση, γιατί δεν άκουσα τίποτα πουθενά για αυτό το θέμα. Και μα πούμε δύο λόγια. Σε ήχους τάγκο λοιπόν, η εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα στις 2.30 μαζί σας. Ελπίζουμε βέβαια ότι δεν θα είναι το τελευταίο τάγκο της Αθήνας αυτό. Λοιπόν, η εκπομπή ΑΕ, παπάκι, gmail.gr ή στο 2.194.07.000. Συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυρίω έτσι μια μεγάλη καλημέρα. Ε, τους χαιρετισμούς μας σε ανθρώπους μας στέλνουν μηνύματα από το Κουβέιτ, από τη Φιλανδία από τη Γαλλία ε, είμαστε, Είναι συγκινητικό Είμαστε κομπή international <laughs> Ναι ξέρεις όχι okay, yeah. Όταν βλέπω διάφορα μηνύματα είναι συγκινητικό γενικό στο ότι yeah. έχουμε όλα αυτά yeah. τα μηνύματα yeah. απλά είναι συγκινητικό όταν ξέρεις ότι είσαι εδώ και κάποιο στη Φιλανδία τώρα σε ακούει ας πούμε yeah. και μπαίνει και στον κόπο να σου στείλει ένα μήνυμα και να επικοινωνήσεις μαζί του Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά Θα, θα πούμε για τα μηνύματα στα Αρκετά πράγματα Στη συνέχεια της εκπομπής ε, Πες μου λίγο για αυτή την συνάντηση που είχαν οι Εφεδροί χθε το πρωί ε, Υπήρχε μια, ένα κάλεσμα από, από την κίνηση Εφεδρον ειδικών δυνάμεων mm. Στο τίποτα, κοστάδιο, ναι στάδιο Καλούσε και πολίτες Δεν ήταν μόνο Σωστά. Και βεβαίω εντάξει βρέθηκαν εκεί αρκετοί Οι πολίτες και οι Εφεδροί Οι οποίοι ε, απλά Διάβασαν το ψήφισμά του. Ναι. Ένα εξαιρετικό ψήφισμα από ό,τι Πού? θα μπορούσα να το είχα γράψει εγώ, α πούμε. Ποιο ήταν το πόλεμο, Ότι ήδη... οι ένοπλε δυνάμει πάντα έκαναν το καθήκον του δίπλα στο λαό, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία κτλ. Λίγο πολύ αυτό που Κάνοντα αναφορά στο 120 παράγραφος 4 Φυστά. του συντάγματο και φυσικά ήθελαν να το παραδώσουν στον πρόεδρο τη δημοκρατία. Πράγμα που δεν έγινε γιατί οι δυνάμει. Καταστολής, δεν του το επέτρεψαν. Ε, Παρ' όλα αυτά, έκαναν μια επίδειξη συγχωνισμού, mm -hmm. όπω συνηθίζουν yeah. οι ειδικέ δυνάμει, mm -hmm. και έγινε αυτό. Α, αυτό, αυτό έγινε. Ενθουσιάζοντα όλο τον κόσμο που έβλεπαν ακόμη και του τουρίστε οι οποίοι είχαν και του κινηματογραφούσαν, mm -hmm. και πολλοί μάλιστα είχαν πάθει πλάκα γιατί δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Α πούμε, τι επίδειξη. Και ρωτούσαν, <laughs> α ναι, <και ρωτούσαν, laughs> ναι. πούμε, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ κλπ. Έτσι του εξηγήσαμε. Ε, και... Ήταν μια συνομιλία έτσι του κόσμου Ναι, Επιθέτε, ιδιότητα τους. Άξ, ναι. Λοιπόν ήταν ένα είδος Ας πούμε να δω του ηθικού Ενός κόσμου που Καταλαβαίνει ότι είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση Και θα δώσει πολύ ισχυρη μάχη για να κερδίσει τη χώρα του Και χρειάζεται τους πάντες δίπλα του Σωστά Δεν είναι υπόθεση ούτε μιας διαμαρτυρίας Ούτε μιας mm -hmm. Και εδώ ε, θα ήθελα το εξής Ένα, ένα σχόλιο ναι. για ορισμένους που α, εκνευρίστηκαν, που το α, ΕΠΑΜΠ έκανε κάλεσμα που, α, ζητώντας πούμε, από τον κόσμο, όποιος ενδιαφέρεται δεν ήταν θέμα αλλά είχαμε κι εμείς αρκετούς εφέδρους στο, α, στην κίνηση εφέδρων ένα κάλεσμα πραγματικά να συμπαρασταθούμε σε αυτή την, την, την, την ιστορία ναι. ορισμένοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν συνθήκε προβοκάτσιας ότι το και έκανε αυτή την κίνηση και κάτι τέτοια πράγματα δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Καταλαβαίνουμε ότι του χαλάσαμε τη μαγιονέζα mm -hmm. γιατί κατεβαίνοντα ο κόσμο εκεί με όλα τα δημοκρατικά αισθήματα που το διακρίνουν δεν επέτρεψε σε φεοχύτονε να καρποθούν με τη διακδήλωση. Γνωρίζαμε από νωρί ότι οι φεοχύτονε θα ερχόντουσαν να κάνουν παρέλαση διπλά στους στους έφεδρους, δεν τολμήσανε ναι. και δεν τολμήσανε γιατί ήταν ο κόσμος εκεί και ο κόσμος δεν μασάει από τέτοια, δεν μασάνε και οι έφεδρες οι... Άσαι που θα τρώγανε πορτοκάλια, έχω την εντύπωση και η έφεδρες και ίσως να τρώγανε και κάτι πολύ χειρότερο από τους ίδιους έφεδρους. Θέλω να πω. πω ότι και με την αφορμή αυτή ε, α, ε, Ήθελα να πω με την αφορμή και των επεισοδίων που έγιναν χθες στην, Αυτό, στον, το, Άγιο στον Άγιο Παντελεήμονα. Κοιτάξτε να δείτε. Τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι σε αυτούς που τέλος πάντων ακόμη έχουν λίγο μυαλό στο κεφάλι και μπορούν να, να σκεφτούν λίγο λογικά. Η αντιμετώπιση του φασισμού δεν γίνεται έτσι. Ούτε το φασιστικό νορδόν γίνεται έτσι. Το μόνο που καταρθώνεις είναι να τους δυναμώνεις. Δι, μάχες όταν μάχες την ανωτερότητά σου κερδίζοντα τον κόσμο Τον κόσμο mm -hmm. Εκεί δείχνεις εκεί την ανωτερότητά κλίνεται. σου Εκεί βγάζεις Τα α, Πώς να το πούμε Τους από το λύκο Τον γκρίζο λύκο mm -hmm. Που μου φοράει μαύρη μπλούζα Τώρα Λοιπόν και με την ευκαιρία Επειδή Συχαίνομαι όλους αυτούς τους Δίθεν αριστερούς αντιξουσιαστές Εδειξηγώ ότι που χρεώνουν στον κόσμο την άνοδο του φασισμού, όπω ο κύριο Τσίπρας, ο οποίο έλεγε ότι είχε βρεθεί χθε σε μια στιμένη εκδήλωση του Κοδίθιο και τη Γερμανία και, και του Σαλδημοκρατικού του Γερμανία που τον βάλαν να μιλήσει, mm -hmm. δεν, δεν τόλμησε να μιλήσει στι μεγάλε κινητοποιήσει ούτε τη Ισπανία, ούτε τη Πορτογαλία, ούτε τη Γαλλία. Βρήκε βρή, κάποιου ομοειδέάτε του. Που χρηματοδοτούνται χοντρά από το γερμανικό κράτο, αριστερά, κρατικοδίαιτη, κλασική κρατικοδίαιτη αριστερά, που έχει συμβάλει στην πολιτική διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων στη Γερμανία και των ιδιωτικοποιήσεων στη Γερμανία και βρήκε ένα βήμα να μιλήσει. Τι να κάνουμε, εντάξει, πώ να το πούμε, πώ το λέμε στην, στην Ελλάδα, ε, δεν δε μου έχει δε το να μου πει άλλο. Ας πούμε. Τι είπε, γιατί έχει λοιπόν, θυμώσει. Και λέει: δηλαδή. Αυτέ οι πολιτικέ είναι που αναπαράγουν τον εθνικισμό και ρίχνουν δηλητήρια στους λαούς. Οι πολιτικές δηλαδή, της λιτότητας που αφ' εφαρμόζει η κτλ. Πρώτον, δεν αναπαράγουν τον εθνικισμό. Οι πολιτικές αυτές λειτουργούν στην λογική του κοσμοπολιτισμού και της διάλυσης των εθνών και των λαών μέσα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να το ξέρει αυτό και ο Σύμπας, δεν το γνωρίζει, να το μάθει. Mm -hmm. Το δεύτερο είναι ότι ε, είπε σήμερα ότι εμείς σήμερα εδώ είμαστε για να πούμε ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για να μην, για να μην έχουν να χωρίσουν τίποτα, θα πρέπει ο κάθε λαό να ασκεί τη δική του κυριαρχία. Αλλιώ δεν είναι λαό. Είναι υπεξούσιο, δούλο αφεντικών ξένων και τόπιων. Κάθε λαό, αν δεν ασκεί τη δική του κυριαρχία, δεν έχει το δικό του κράτο, δεν ασκεί τη δική του δημοσιονομική πολιτική, τη δική του πολιτική προ όφελον των το δικών του συμφερόντων mm -hmm. τότε δεν είναι λαό ελεύθερο. Δεν είναι λαό που μπορεί να τα βρει με τον άλλο και να συναδελφωθεί. Είναι λαό δούλο. Δεν είναι λαός καν. Λοιπόν, στη χώρα μου λέει, την κοιτήρα της Δημοκρατίας αλλά και μια χώρα που έχουμε δώσει βαρύ φόρο αίματος ε, ενάντια στο φασισμό, οι βάρβαρες αυτές πολιτικές ηλιτότητας έχουν ξαναβγάλει στους δρόμους το αυγό του φιδιού. Έχουν βάλει την ακροδεξιά στο κοινοβούλιο. Όχι κύριε Τσίπρα. Η δική σας έλλειψη έχει βγάλει το φασισμό στους δρόμους. Η έδωσα, ανεπάρκεια είχε... τη αριστερά να σηκώσει το θέμα τη εθνική ανεξαρτησία, τα ζητήματα του αγνού λαϊκού πατριωτισμού, τη δυνατότητα τη δημοκρατία να παλέψει ενάντια στα ξεναφεντικά, αυτό έβγαλε και έδωσε τη δυνατότητα του φασισμό να κυκλοφορήσει στους δρόμου. Καλά, είναι λίγο ένα συνδυασμό. Όχι. Δεν... Δεν... Δεν Οι Κυρίαρχε πω... πολιτικέ. Αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη πολιτική. Mm. Έτσι. Τι κάνει η κυρίαρχη πολιτική, δημιουργεί θύματα. Mm. Τεράστια mm. θύματα στην κοινωνία. Δεν είναι τα θύματα που επιλέγουν τον φασισμό. Είναι προϊόν συγκεκριμένη πολιτική από τα πάνω. Να. Το γεγονό ότι βρίσκει κοινωνικό έδαφο οφείλεται ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο να υπερασπιστεί αυτά τα κοινωνικά θύματα. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή. Στο ακριβώς, οποίο ο κόσμο. Ακριβώ. Και... Ναι. Όπω ακριβώ έγινε και στη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Η δημοκρατία τη Βαϊμάρη mm -hmm. γέννησε το ναζιστικό φαινόμενο ή το ναζιστικό όχι γιατί είχε πάρα πολλού ανέργου. Αλλά για του σοσιαλδημοκράτε και κομμουνιστέ τη εποχή εκείνη, δηλαδή η αριστερά τη εποχή εκείνη, ναι. δεν ενδιαφερόταν να οργανώσει του ε, τους εργάτε και του ανέργου σε μια ενιαία πάλι για τα δικαιώματά του. Έλεγαν για Σοβιετικέ ιστορίε, πα, παραμύθια για αγρίους, ή mm -hmm. δημοκρατικό σοσιαλισμό, έλεγαν οι άλλοι μπαρούφες, όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί μπήκε, διείσδισε το κράτο. Οπότε δεν να, ήταν πραγματικά δηλαδή μέσα στον κόσμο, στο λαό. Ακριβώ. Τον είχανε γραμμένο κανόνικα, όχι βέβαια σαν του δικούς μας σήμερα, ήταν αγωνιστές τότε, ήτανε ανθρώποι που δίνανε, ήταν στον δρόμο. Έτσι? Να, ναι, αλλά ναι, ναι, ναι, έτσι, αλλά ακόμη ε, και αυτοί, και, αυτοί έτσι? και γνωστά ονόματα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ακόμη και αυτοί αγνόησαν τις ανάγκες του κόσμου. Μ. Του λέγανε το εξής, θα λύσουμε το πρόβλημά σου, αλλά αφού δική μας εξουσία. Ναι. Δεν του λύναμε το πρόβλημα άμεσα Εκεί μπήκε ναι. ο ναζισμός και του λύσε το άμεσο πρόβλημα Και εκείνη τη στιγμή του λύσε το καθημερινό του πρόβλημα Αν μπράβο και τον πήρε μαζί του Και είχαμε το πρόβλημα και μετά αυτό είχαμε Άρα λοιπόν ναι. το πρόβλημα της κοινωνικής επιρροής του φασισμού ναι. Δεν είναι πρόβλημα της κυρίαρχης πολιτικής ναι. Η κυρία έχει πολιτική τη δουλειά τη, κάνει. Λίγο την, να, ε... να βγάλει... Λίγο την εκκλησία μου θυμίζει, ξέρει αυτό το ότι θα υποφέρει τώρα, αλλά μετά θα. Μα, στην ναι. αιώνια ζωή. Ακριβώ θεολογική άποψη But, είναι αυτή. Ναι. Είναι κλασική άποψη θεολογική που γνώσιο θεωρητικά, να το παίξω και φιλόσοφο. <laughs> Έτσι. <laughs> λοιπόν, κατάγευτα τον Άγιο Αυγουστίνο. Ή πολύ πιο σωστά από το Θωμάτο Νακινάτη. Είναι ακριβώ η ίδια λογική. Θεολογική λογική μεταφρασμένη στην πολιτική. Αυτή ακριβώ. Το, αυτό το πράγμα έτσι οδήγησε στη δυνατότητα του φασισμού να σαρώνει σε κοινωνικά στρώματα τα πιο καταπονημένα. Το ίδιο όσο έχουμε αυτή την αριστερά, όσο έχουμε τους Τσίπρι, το, το κάθε Τσίπρα να μιλάει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας άλλης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίθεν καλύτερης, ε, Μπλαβιζέ. Ναι. Ξέρω εγώ με πολύ ωραίες δαντέλες ενδεχομένως, πούμε, Μια καλύτερη και πιο όμορφη Μέρκελ Και όλα αυτά τα πράγματα Και όσο αφή... τόσο φασισμός και... θα κερδίζει στην κοινωνία Και όσο η αντιπολίτευση Αυτή τη στιγμή που ο κόσμος Πραγματικά είναι σε, σε μια τεράστια απελπισία Τον αφήνει στην τύχη του Όλο αυτόν τον κόσμο Και επεξεργάζεται σχέδια σε κάποια γραφεία κάπου ναι. Βρίσκει Τι αυτό το κενό Τι ήθελε στην Γερμανία ο κύριος αν είναι αλήθεια αυτό που γράψανε, που έγραψε η Ελπανίσ και άλλα ισπανικά μέσα, mm -hmm. ότι ήθελε να κατοχυρώσει τον εαυτό του απέναντι στου Γερμανού κατακτητές για μένα είναι κατακτητές αυτοί, με του νεοσοσία πικιοκράτε, ω mm -hmm. ο μέλλον πρωθυπουργό τη Ελλάδα, γιατί αυτό γράψανε τα διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση, στα προτι... Ισπανικά εγώ τα... Mm -hmm. τα... Mm -hmm. τα είδα, αλλά το, το, το, το υπήρχαν και αλλού. Λοιπόν, αν αυτό είναι το μεγάλο του καημό, είναι λογικό να έχουμε αντίδραση του κόσμου και να έχουμε αυτή. Βεβαίω, όσο συνεχίζει η αριστερά να αποδοπατά την ελληνική σημαία και να ταυτίζει όποιον φέρει την ελληνική σημαία και την τιμά την ελληνική σημαία ο, με τον εθνικισμό και τον φασισμό, τόσο περισσότερο γίνεται λίκνο η ίδια η αριστερά φασιστικών λογικών και ιδεολογιών. Γιατί πώ να το κάνουμε. Πώ να το κάνουμε. Τούτη εδώ η αριστερά, αυτή που για, την οποία, για την οποία μιλάει, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί δεν την τιμά. Ο mm -hmm. κύριο Τσίπα, αυτήν την αριστερά, έχει τιμήσει την ελληνική σημαία. Και την έχει τιμήσει με το αίμα τη. Με το αίμα τη των καλύτερων παιδιών τη. Μπορεί να κάνει λάθη, αδιέξοδα, να το συζητήσουμε όλα αυτά. Ναι, Ανήκουν στην ιστορία. Ξέρω, ξέρω. Αλλά το γεγονό υπάρχει. Την τιμούσε την ελληνική ε, ε, ε, τη σημαία. Έχει το αίμα τη για αυτή τη χώρα. Έτσι Δεν έλεγε φασίστα οποιονδήποτε χώρα. έφερε την ελληνική σημαία. Mm -hmm. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και όποιον θεωρούσε τον εαυτό του πατριώτη, τον, τον βομολογούσε εναντίον του. Αν είναι δυνατόν, αυτή η αριστερή ήταν πράκτος κομμαντατούρ στην παλιά κατοχή. Όπω οι σημερινή αριστερή που έχουν ακριβώ την ίδια ιδεολογία είναι οι νέοι πράκτορε τη νέα κομμαντατούρ που εγκαθίσταται στη χώρα. Mm. Γι' αυτό και δεν μα λένε τι θα κάνουν ρε παιδιά τώρα με τα μέτρα. Τι θα κάνουμε, το πέσουμε αντιπολίτες εκ του ασφαλού μέσα στο κοινοβούλιο. τα περιμένουν έτσι. Και ασχεθεί δηλαδή... το αίμα του κόσμου. Όταν χύνεται το, το αίμα του λαού σου, είτε από απόγνωση, mm. είτε από απελπισία, είτε από μέτρα εξόντωση, δεν κάθεσαι εκ του ασφαλούς μέσα στο κοινοβούλιο και το παίζεις νόμιμη αντιπολίτευση ή νομοταγής αντιπολίτευση. Βγαίνεις έξω μαζί του και οργανώνεσαι μαζί του και δημιουργείς έναν άλλο πόλο εξουσίας που μπορεί να διεκδικήσει αυτή την εξουσία και να σταματήσει την εφαρμογή των μέτρων. Εδώ και τώρα, αλλά πρέπει να το έχει, το λέει η καρδιά σου, να έχει το ανάστημα να το κάνεις αυτό. Και να μην είσαι κρατικό δίαιτο αριστερό. Δημιουργεί μια Ισλανδία, έτσι. Το παράδειγμα που αναφέραμε πριν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Α, είναι η μόνη λύση. Άλλο. Και κάτι άλλο τώρα. Είναι το αρνητικό παράδειγμα. Το αρνητικό παράδειγμα. Το το παράδειγμα. Αρνητικό. Είπαμε λοιπόν, το θετικό. Είναι η μόνη είναι, είναι η μόνη λύση. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι και στο χέρι μα. Και ανθρώπου που μπορούν να μπουν μπροστά, να έχουν ανάστημα και έχουν αποδείξει ήδη την αξία του. Του έχουμε. Το ξέρουμε ότι του έχουμε. Του έχουμε δει Φυσικά. σε κάθε κινητοποίηση. Σε κάθε γειτονιά του κρατογράφη. Και αυτοί πρέπει να βγουν τους τα έξω. Τους έχουμε έχει μετρήσει ανάγκη, έχει ανάγκη η χώρα. αυτή. Και έχουμε τις δυνάμεις να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και έχουμε τις δυνάμεις. Μην περιμένουμε κανένα καρικλοκένταυρο, κρατικοδίετο, δίθενε, παλαστάτη ή αριστερό ή προδευτικό ή τα μαύρα του στα χάλια ναι. να, να σκεφτείτε το τίποτα. Αυτοί ξέρεις πώς σκέφτονται. Σκέφτονται πολύ απλά. Τι θα κάνει. Αυτός που υποφέρει από την εφορία που δεν έχει να πληρώσει Ή τι θα κάνει αυτός που τον πνίγει η τράπεζα mm -hmm. Ή α, ο άνεργος Ή αυτός που βρει και μια δουλειά τη κακιά συμφοράς και τα, και τα μιξοβγάζει Και έχει τη γυναίκα Όλοι του που Να δεν του λέει Μη μιξ, σε ξαναδώσε σε διαδήλωση ναι. Γιατί δεν πρέπει να χάσει τη δουλειά σου Γιατί κινδυνεύει το παιδί Γιατί κινδυνεύει η οικογένεια Και το μεροκάματα ακόμα πλέον λοιπόν, είναι σημαντικό σαφ, Στο φόβο ποντάρουνε και αυτοί. Στο φόβο. Στο φόβο που λέει το εξής, αν κινητοποιηθώ, αν συγκρουστώ, χωρίς πολιτική ηγεσία, χωρίς πολιτικό πλαίσιο, mm -hmm. δεν θα καταφέρω τίποτα, mm -hmm. οπότε mm -hmm. κάτσε, κατέβασε τα τέτοια. Πήγαινε να ρίξει ένα ψήφο, όποτε σου δώσουν τη δυνατότητα να ρίξει ένα ψήφο, που θα είναι ψήφο χωρί αντίκρισμα σε απαταιώνε τη πολιτική, είτε του αριστερού φάσματο είτε του δεξιού φάσματο. Ποια ψήφος τώρα εδώ ξεκίνησαν ήδη τα σενάρια, 100 μέρε συμπληρώσε η κυβέρνηση και ξεκίνησαν τα σενάρια ότι αφού τελειώσει η τετραετία, μετά να πάμε πάλι όχι σε εκλογέ. Πρώτα 100 μέρε έχει η κυβέρνηση και αρχίσανε τα σενάρια αυτού του τύπου, ότι όταν τελειώσει η τετραετία να πάμε πάλι σε ένα κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν είναι, δεν είναι τρελά αυτά που δηλαδή είναι... λέγαμε. Αποδεικνύουν τους. και αυτά που λέγαμε ότι μην περιμένατε εκλογέ, γιατί δηλαδή κάποιοι πιστεύουν ότι πάρα... λόγω το μέτρο θα πέσει η κυβέρνηση και θα έχουμε εκλογέ. Παιδιά, δεν θα έχουμε εκλογέ. Και, και, και να πω για κάτι άλλο, εντάξει. Εμένα με ενοχλεί απίστευτα να εμφανίζονται νέοι πολιτικοί και στην ηλικία του κ. Τσίπρα και να είναι τόσο αμόρφωτοι. Το λέω, το ξαναλέω, γιατί για μένα είναι τεράστιο ζήτημα παιδεία. Και το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να να στα, να στα πανεπιστήμια. Έτσι, είναι δεν είναι το θέμα των πανεπιστήμιο ή, ή των πτυχίων που έχει πάρει κανεί τα είδα με τα πτυχία του Χάρουρ. Έτσι, Ναι, που λοιπόν, ο προσωπού. Λοιπόν, mm. δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να έχει παιδεία, πραγματική παιδεία που σημαίνει να νοιάζεσαι και να διαβάζει να σαυτό φωτο, να έχει προσωπικότητα mm -hmm. τέτοια που όταν λε κάτι να το μετρά σοβαρά ο άλλο. Και όχι να λέει τι βλακίε είναι ανιστότητε βλακίε, λέει ο άνθρωπο εντάξει τι. αυτό το πράγμα πως το να ανέχεστε ρε παιδιά είναι δυνατόν η ελληνική κοινωνία να βγάζει τσίπρες ή παπαρίγες ή οτιδήποτε να, που είναι αντικείμενο για παντού δεν ξέρουν τι, τι λένε δεν μπορούν να αφρώσουν μια πρόταση και μετά λέμε ότι εντάξει θα κάνουν και πανάς και αλλαγή θα τρολαφθούμε τώρα τελείω. λοιπόν από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα mm -hmm. όποιος είναι με τότο το λαό με αυτό που υποφέρει τα πάνδυνα και θα υποφέρει τα χειρότερα ακόμη μπροστά του το αποδεικνύει στην πράξη δεν μπορεί να κάνει πολιτική με το αίμα του καπιλευόμενος το αίμα του ε, Μην πάμε τώρα θα πάμε στην Ονδούρα θες να μας πεις αυτό το Ναι το παράδει, μόνο ήθελεις. και μπορεί να το συνεχίσουμε και ενδεχομένω. Ε, η Ονδούρα ε, είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα ε, μικρή χώρα όχι σε έκταση <laughs> σε, πληθυσμό. <laughs> σε πληθυσμό γιατί είναι, είναι. σε μεγάλη έκταση λόγω του ότι είναι καταμεσής ε, τεράστου τροπικού ράσους mm -hmm. λοιπόν ε, η Ορδούρα λοιπόν ε, αποφάσισε τώρα το Σεπτέμβρη ε, να δώσει ολόκληρες περιοχές ειδικέ οικονομικές ζώνες ε, ώστε να φτιαχτούν πρότυπες πρότυπα πόλεων mm -hmm. με νόμο και εσωτερικό δίκαιο, που δεν θα έχει καμία σχέση με το εθνικό δίκαιο της Οντούρας, θα έχει κυρίως το δίκαιο του Τέξας. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Δεν θα έχει το δίκαιο της χώρας, αλλά θα έχει το δίκαιο... Θα διέπεται α... Α... Από, το... Από, το... Από, τα... από τις πολιτείες του Τέξας. Γιατί ναι. η πολιτεία του Τέξας ναι. είναι η πιο φιλελεύθερη πολιτεία των ΗΠΑ με τη λογική των ανπακτικών. Ναι. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις μια εταιρεία και να την εξαφανίσεις μέσα σε μια νύχτα χωρίς καμία επίπτωση στο νόμο. Όλα τα κερδο... κερδοσκόποι όλα τα fans, όλες οι ιστορίες, οι πολύ ύποπτες ιστορίες τύπου Carlyle Group ας πούμε και όλα αυτά τα πράγματα που συνδέονται με τα οπλικά συστήματα, λαθρεμπόριο όπλων, χρήματος, ιστορίες yeah. με Άραβες πράγματα, mm -hmm. εκεί, στο Τέξας. Λοιπόν, θα φτιάξουν τέτοια μια τέτοια πόλη όπου επίσημα την ανακοινώνουν θα είναι μια Νέα Σενγκαπούρη ή μια Νέα Hong Kong. Και ναι. για ποιο λόγο θα το κάνουν, ναι. για να βοηθούν δουλειά οι, οι κάτοικοι Άνελοι... τη ονδούρας. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το, θα το, κοίταξε, θα πάρουμε μια, να... μια μπορούμε να, να το αναλύσουμε, το να το συνεχίσουμε μετά για ναι. να μην το διακόπτουμε, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να το δούμε στη συνέχεια αυτό το παράδειγμα της Ονδούρα. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα, λίγο πριν τι 2, λίγο πριν ε, ακούσετε τι ειδήσει. Ε, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Ε, λίγο πριν το, ε, το τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το Hotel California, το πολύ ωραίο τραγούδι, το κλασικό, λέγαμε για την Ονδούρα, που είναι πραγματικά εξαίρεση. Αυτό που λέμε τα κόκ και έχω μείνει άφωνη. Ναι, που να, είναι, ένα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Διαβάσουμε το παρακτημα. από το δημοσίευμα από το δημοσίευμα που είναι της New York Times λέει η ιδέα είναι πολύ παλιά mm -hmm. α, εφαρμόστηκε στην αρχέ του 20ου αιώνα στις λατινοαμερικάνικες χώρες με τις λεγόμενες Banana Enclaves Banana Enclaves ήταν οι, οι εταιρίες που μαζεύαν τις bananas του mm -hmm. Grand mm -hmm. Fruit Company και τα λοιπά που έχουν ακούσει τα τραγούδια γιατί τη και όλα αυτά τα πράγματα οι οποίες φτιάχναν ειδικά χωριά με τους εργάτε που δουλεύανε για, τους, για, τις για τις φυτίες εδώ τι γίνεται Βρίσκουν λοιπόν μία χώρα η οποία είναι σε κατάσταση τραγική και της προτείνουν να Καλή φτιάξουν ναι, ναι, μία ή μία αυτόνομη free market, ελεύθερη αγόρα, charter city. Μία πόλη charter. Μάλιστα. Η οποία ναι. θα τη φτιάξουν από μηδενικής βάσης. Ναι. Λοιπόν, και θα έχει τους δικούς της νόμους. Mm -hmm. Τους δικούς της φόρους το δικό της φορολογικό σύστημα, ναι. το δικό της κώδικα εργασία mm -hmm. και τη δική της ε, αστυνομική δυναμή και τους δικούς της κανόνες εμπορίου. Μια πολύ ανεξάρτητη μέσα σε ένα κράτος. Μπράβο. Ανεξάρτητη είναι, Όπως ακριβώς λέει είναι το Hong Kong ή η Σιγκαπούρη. Λοιπόν, αυτό λέει στην Ονδούρα ε, θα... Δημιουργήσει 5.000 νέστες θέσει εργασία στην κατασκευή τη πόλη ναι. και περίπου 200.000 όταν θα αρχίσουν να λειτουργεί αυτή η πόλη. Βέβαια, ορισμένοι γερουσιαστέ στην Ονδούρα που καταψήφισαν. Αυτό το σχέδιο? Ε, ναι, το σχέδιο. Mm. Ε, είπαν ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι έγινε και στο Χογκόν και στη Συγκαπούρη που μάζε τεράστιε mm. από την ενδοχώρα έρχονται να δουλέψουν εκεί σε συνθήκε εξαθλίωση, απόλυτη εξαθλίωση για του πετάξουν μετά. Πίσω, και ταυτόχρονα ότι αυτά τε, τελικά μετατρέπονται σε μια βιτρίνα ε, παράνομης δραστηριότητας ή ξεπλήματος βάμων προχρήματος, εγκληματικής δραστηριότητας κτλ. Mm -hmm. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον βέβαια το έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ. Ε, Δηλαδή, θα λες πάρα πολύ Πρόσεξε Μέσα στην Ορδούρα ή γενικότερα Έξω από την Ορδούρα, αυτό έρχεται από την Αμερική Βρήκανε λοιπόν Ήρθανε από όπως είναι ο οικονομολόγος ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Πολ Ρόμερ mm -hmm. Μεγάλη βδέλα <laughs> ε, Λοιπόν Πώς λέγαμε ας πούμε ότι Πρέπει να είσαι ε, Μεγάλη λέρα για να κυβερνάς γαλέρα Αυτός mm -hmm. είναι πιο μεγάλη λέρα Λοιπόν ε, τοποθετήθηκε υπέρ και το Council of Foreign Relations ε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά think tank εξωτερική πολιτική και είναι, ο είναι και ο σύμβουλος του Ομπάμα σήμερα και μια σειρά άλλες βρήκανε τι εταιρείε και έχουν μπουκάρι μέσα τώρα πώς ξαναδείς ποια είναι η Ονδούρα όμως έχει μια σημασία να ξέρουμε ποια είναι η Ονδούρα η Ονδούρα είναι από τι πιο φτωχέ χώρε του πλανήτη mm -hmm. έτσι Ωστόσο είναι αρκετά πλούσια γιατί έχει, πέρα από το ότι έχει το τεράστιο βιολογικό υλικό που προσφέρει το τροπικό δάσος, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη για ολόκληρη τη φαρμακοβιομηχανία σήμερα παγκόσμια ναι. και ε, η Ονδούρα ζούσε και ζει, εξακολουθεί να ζει εκχωρώντας τη βιοποικιλότητά της σε, παντεταρί, σε παντεταρίσματα που κάνουν οι μεγάλες του φαρμάκου το βιολογικού υλικού δηλαδή που ανακαλύπτουν εκεί, το παντετάνο και τα λοιπά και έτσι ζει δηλαδή και πληρώνουν κατετής στην Ονδούρα για αυτή την ιστορία η Ονδούρα έχει πάρα πολύ νέο πληθυσμό Μα. 50% είναι κάτω από 19 χρονών Μ. αλλά 3 τέταρτα ναι. είναι σε απόλυτη φτώχεια, εξαθλίωση τρομακτική το ενδιαφέρον είναι ότι χρόνια ανεργία δεν εκφράζεται πλέον στα νούμερα. Τα επίσημα στοιχεία τη Ονδούρα δηλώνουν για 4% ανεργία. Γιατί ε, η πραγματική ανεργία ξεπερνάει το 27 με 30% διότι πολύ απλά η, μεγά, το μεγά, η μεγάλη μάζα ανέργων πλέον καταγράφονται στον οικονομικά μη ενεργοπληθισμό. Το... Γιατί πλέον είναι πάνω από 2 ή 3 ή 5 χρόνια ανεργία. Άνεργη. Το πώ επιβιώνουν είναι μια ιστορία, όποιο ξέρει από τίτε χώρε γνωρίζει πολύ καλά πως επιβιώνει το, το ενδιαφέρον ποιο είναι το ενδιαφέρον είναι ότι το 2009 mm -hmm. η μεστήθος και η φτωχολογιά της Ονδούρας κάνει την προσωπική της επανάσταση και στις εκλογές εκλέγει έναν α, α, πρόεδρο τύπου τσάβες à, μάλιστα. ο πρόεδρος αυτός λεγόταν Μανουέλ Ζελάια Ροζάλες αυτός λοιπόν ο πρόεδρο το Νοέμβριο του α, 9. Του 9 Αναλαμβάνει την προεδρία του. της χώρας Και με ένα πρόγραμμα που προσχειδίαζε Στου Τσάβες στο ή στου στο, mm -hmm. δηλαδή, ναι. ε, ε, Μοράλες Το 3ο Μπελγάντο Δηλαδή Κορέα, Μοράλες, Τσάβες Ήταν σε αυτή την κατηγορία το, ε, Σε αυτή, το αυτή την κατηγορία και, ναι, Ο δηλαδη κορεα μοραλες τσαβες ηταν σε αυτη την κατηγορια σε αυτη την κατηγορια του του. Τι έγινε Λοιπόν Τον Ιανουάριο το Τον Ιανουάριο το 2010 ούτε δύο μήνες στην εξουσία πια εξουσία δεν προλάβε τίποτα να δει Άρα, ο άνθρωπος είναι βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο της Ονδούρας ναι. όπου καταγγείλει τον κύριο Ζελάγια ναι. για παραβίαση του συντάγματος της Ονδούρας το οποίο μάλιστα παρεμπιπτόντος είναι ένα παλιό στρατιω-στρατοχούντικο σύνταγμα ναι. της Ονδούρας παρεμπιπτόντος το 1 τρίτο της Ονδούρας έχει δεσμευτεί από τις ΗΠΑ ως στρατιωτική βάση. Α, ωραία, και βάσει εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στου ναι. ναι. αυτοί φτιάξαν το Σύνταγμα για το οποίο mm -hmm. κρύθηκε ένοχο ο κύριο Ζελάγια για την παραβίασή του σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο τη χώρα. Για προσέφηγα... συγκεκριμένο ή γενικά ότι παραβιάστηκε. Όχι, παραβιάστηκε το Σύνταγμα. Αυτό είπε. Παραβιάστηκε το Σύνταγμα με το πρόγραμμά του. Όχι για την, καταψή... την ψήφο του λαού. Δεν είπε κανένα ότι ο. Δεν βρήκανε δηλαδή κάποιο θέμα στην στις... εκλογή. Το πρόγραμμά ο του, το του... Α... παραβιάζει το Σύνταγμα. Συνιστά παραβίαση του Συντάγματο. Παραβίαση το Συντάγματο. Ναι. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι. Ότι βεβαίω μετά κινήθηκε ο στρατό. Έγινε του... πραξικόπημα. Για να, έγινε... να προστατεύσει το λαό από την παραβίαση του Συντάγματο. Έγινε... Ο, εκλεγμένος ο από εκλεγμένο το λαό από ναι. την πλειοψηφία πρόεδρο. Ακριβώ. Και τον πιάνει μια νύχτα με ωραίο φεγγάρι η με τι μπιζάμε κυριωτικά. Τον αρπάζει, το βάζει σε ένα ελικόπτερο και τον πετάει στην γειτονική Ουραουάη όπου τον, παρα, το, το, τον παρατάει εκεί. Ζωντανό, γιατί ξέρει τον πού είναι αυτό. Ζωντανό, όχι... για να μην δημιουργηθεί. Είναι ένα νέο τύπο παρεξοπημάτων. Έτσι Έτσι καθοδηγήθηκε είναι από του Αμερικανού, είναι, είναι ε, γνωστό ναι. αυτό. Μετά έγινε μια ολόκληρη ιστορία, υπήρχαν μεγάλε κινητοποίησει κτλ. Ε, στην Ονδούρα, βέβαια, η, η άπουσα τάξη τη Ονδούρα είναι οι τραπεζίτε και οι μεγάλοι ραντσέρο, δηλαδή αυτοί που έχουν μεγάλα ράντσα. Ε, ράντσο Δηλαδή ε, ναι, Τεριφάρμες ναι, Με ζώα κατά κύριο ναι, λοιπόν, ναι. Αυτοί οι τύποι ε, εδώ, Από τη δεκαετία του 50 Ασχολούνται με το λεγόμενο Κυνήγι των μεστήθος Εκεί δεν κυνηγάνε ζώα Κυνηγάνε φτωχολογιά Έχουν ε, παραστατικές οργανώσει, οργανώ, ε, οι οποίοι με όπλα Σκοτώνουν ε, κατά βούληση Όποιον βλέπει μπροστά του. Έτσι ε, υπήρξε καταστολή του λαϊκού του που ξεσηκώθηκε γιατί του πήραμε το πρόεδρο, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία ε. ε, πρέπει να δούμε λίγο το ε, ε, ε, θα γυρίσουμε, δεν ναι, ναι, ναι, έχουμε αναλύσει γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα mm -hmm. έτσι, και πρέπει να γιατί έχουμε και ερωτήματα πρέπει να το δούμε ε, όλο το ζήτημα να δούμε λίγο τις ειδήσει. εκπομπή ΑΕ μπορώ να πω ότι η ζάς μα εκφράζει ναι, ναι. Ε, καταρχήν να συνεχίσουμε να πούμε κάτι για το... Πούμε, να κάνουμε μια ανακοίνωση πριν πάμε στην Ονδούρα, συνεχίσουμε με την Ονδούρα Λοιπόν ένας φίλος ακροατή, ο οποίος ε, την Παρασκευή μας άκουγε στο ταξί που είχε πάρει από το Σύνταγμα για να πάει στην περιοχή του ζωγράφου ε, μεταξύ 2 με 2,5 μα άκουγε μέσα στο ταξί που σημαίνει ότι και ο ταξιτζής ε, ακούει εκπομπή ΑΕ ξέχασε μέσα στο ταξί ένα δερμάτινο φάκελο με σημαντικά για αυτό ε, έγγραφα και πράγματα οπότε εάν μα ακούει ο φίλος του ταξιτζής που μάλλον είναι και φίλο τη εκπομπής να επικοινωνήσει με το σταθμό στο 210-9407000 καθώς το τηλεφωνικό κέντρο έχει και το όνομα του φίλου και τα τηλέφωνα του να τους φέρει σε επαφή έτσι, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να... ε, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι αν τον έχει βρει αυτό το δεμάτινο φάκελο ε, να πάρει τα, τα έγγραφα που είναι πολύτιμα για αυτόν. Λοιπόν, ε, λέγαμε πολλά για την Ονδούρα, να κάνω έτσι μια σύνδεση. Είναι ένα παράδειγμα του πως μια πολύ φτωχή χώρα... Ναι, Όταν έχει, δεν έχει δική τη κυβέρνηση. Ε, βγήκε <laughs> τελικά και η δική τη κυβέρνηση. Έγιναν μετά εκλογές αφού έδειξαν τον, τον Ζελάια και βγήκε ναι. ο Πορφύριο Πέπε Λόμπο Σόσα, ο οποίος είναι και τωρινό πρόεδρος Παραμένει. Ναι, βεβαίω. Ε, βεβαίω το ενδιαφέρον είναι ότι έγιναν με πολύ δημοκρατικέ εκλογέ. Με τα αυτοκίνητα τη συγκεκριμένη των συγκεκριμένων. Παραστατικών οργανώσεων να οργώνουν τι φτωχογειτονιέ. Με, με το ποσοστό mm. τη φτωχολογία να μην συμμετέχει, με αποτέλεσμα να πέσει τρομακτικά η συμμετοχή στι εκλογέ κατά ναι. μερικανικά πρότυπα, ώστε να μπορούν να εκλεγούν Αυτή τα συγκεκριμένα κόμματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, και βεβαίω το ενδιαφέρον ποιο είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι από, την, από το 2009 και μετά, σύμφωνα με του ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα. Η Ονδούρα είναι η πιο επικίνδυνη χώρα για του δημοσιογράφου. Έχει του mm -hmm. μεγαλύτερου θανάτους mm -hmm. οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το επαγγελματικό κόσμο. Πάνω από 12 ανεξάρτητα. έχουν πεθάνει από το 2010. Mm -hmm. Και βεβαίω έχουμε συστηματικέ επιθέσει σε οποιονδήποτε μέσο μαζική ενημέρωση είναι. Α, Προσπαθεί εκεί είναι να κάνει νάδια. κάποιο ντοκιμαντέρ και κάποιο ρεπορτάζ έτσι, για να δείξει τον κόσμο έξω τι γίνεται οτιδήποτε, στη χώρα. Οτιδήποτε. οτιδήποτε το πιο, πιο στοιχειώδε α πούμε. Mm. Και όταν μιλάμε για επιθέσει, δεν είναι ελεκτικέ. Έρχονται κάποιοι ρίχνουν βόμβε, καταστρέφουν σταθμού, σκοτώνουν δημοσιογράφους. Ναι, ε, Μιλάμε, μιλάμε για, για, ένα για εγκλήματα. Πολύ δημοκρατικό. Ας. Σε αυτό το δημοκρατικό πολύ περιβάλλον. Ε, ο... θέλουν οι κατασκευαστικέ εταιρείε να ε, δημιουργήσουν θέσει εργασία. Είναι εντελώ τυχαία. ο κ. Πορφύριο Λόμπο Σόσα, ναι. ο σημερινό είναι ένα από του πιο πλούσιου ραντσέρο τη Ονδούρα. Τελείω τυχαίο. Εντάξει, ο άνθρωπος τα έχει από ναι. τη μαμά του, μπαμπά, τη λοιπόν, γυναίκα του. Ο, ξέρω, ο οποίος μπα... μάλιστα, μάλιστα, λέγεται και που έχει ενδιαφέρον, ναι. σπούδασε στη Μόσχα, στη δεκάτη του 80. Κουμνιστής. <laughs> Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ο, ε, ο οποίος δί... μετά βεβαίως έγινε κάτι πολύ χειρότερο από... Ναι. Ε, και αυτός ο κύριος βεβαίως τώρα, ε, σε αυτή τη χώρα, mm -hmm. υπό αυτό το καθεστώς, ανακάλυψαν ότι μπορούν ε, ε, ε, να εφαρμόσουν τα πειράματα ελεύθερης αγοράς. Τα παιδιά α, από την Αμέρικα. Mm. Όπω και εδώ τα παιδιά από την Γερμανία ήρθαν ε, για να ναι. εφαρμόσουν τα τιτικέ οικονομικέ ζώνες. Και είναι πιο κοντά η Αμερική, δεν είναι πιο κοντά η Γερμανία, ναι. είναι θέμα. Ναι. Μετά Φέσης. από όλα αυτά και βεβαίω με τι Αμοθράκη στο στόχε στο τηθράκη, στο Στόχαστό τη και όλα αυτά τα πράγματα, mm. έχουμε και τον κύριο Ρομπόλη ο οποίο μα λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχουμε και δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τι θετικέ οικονομικέ ζώνε. Είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί κανένα δεν τι υποστήρισε. Α, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο δηλαδή. Ναι, είναι είναι σενάρια φα... φα... επιστημονική ναι. φαντασία. Το ότι πήγε ο Άκερμαν στη Σαμοθράκη επίσκεψη ναι. μα... που τον έφερε το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ τη Θράκη ιδιωτικό οργανισμό που φτιάχτηκε μόνο και μόνο για να mm -hmm. προωθήσει τη ΣΕΟΖ στην περιοχή και να εκχωρηθεί το νησί σε υποδοτικό καθεστώ όπω ακριβώ γίνεται στην, στην Ονδούρα. Mm -hmm. Αυτό είναι τελείω στοιχείο και δεν πρέπει να μα απασχολεί. Ναι, όπω τα κλιμάκια των Γερμανών. Που κάνουν πολύ ήσυχα τη δουλειά του και οργώνουν όλη τη αυτό. χώρα ναι, και κανεί δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Ναι, ναι, έτσι. δεν μα απασχολούν. Αυτά είναι χάσιμο χρόνο. Έτσι κάνουν είναι τη βόλτα του. Αυτοί κάνουν τη βόλτα του εδώ. Θα ναι. κάνουν διακοπέ. Λοιπόν, και μια, έτσι μια απάντηση σε έναν φίλο που ο οποίο έστειλε ε, εδώ. Σε ένα από του πολλού που μα στέλνουν τα μηνύματα. Ναι, όχι, ένα ενδεχτικό σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν, ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω, ο κομματικό πατριωτισμό είναι ότι μπορεί χειρότερο να συμβεί σαν άνθρωπο και το έχω υποστεί κι εγώ λοιπόν η τσίπλα όσο κυκλοφορεί η κομματική τσίπλα καλό είναι να τη βγάζουμε και να σκεφτόμαστε λιγάκι πιο πολύ και, και κυρίως να ακούμε καλύτερα για να μάθουμε να σκεφτόμαστε και μάλιστα να σκεφτόμαστε ελεύθερα mm. αυτός ο Ορίγα έλεγε στο έλεγε σου ελεύθερα mm. για να είσαι επαναστάτης mm. αλλά τέλος πάντων ε, δεν είναι για να είσαι επαναστάτης mm. για να είσαι τουλάχιστον ελεύθερο άνθρωπος στο χάσω ελεύθερα. Mm -hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να μάθει να ακούς. Να ακούς mm -hmm. τι λέει ο άλλο. Λοιπόν, για να μην σου πω που γράφω την πρότασή σου προσωπικά, το αν θα. Δεν με ενδιαφέρει καταρχήν στο, στο πλήθο των κομματόσκυλων να έχω παππού. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι σωστό με τι αρχέ και τι αξίες μου απέναντι στον κόσμο. Και δεν είπα να μην πάνε στη Βουλή. Ε, αν το ΕΠΑΜ σήμερα ήταν στη Βουλή, θα είχε δηλώσει παρέτηση. Να το είχαμε ξεκάθαρο αυτό. Mm. Θα, το, θα είχαμε δηλώσει και παρέτηση και θα είχαμε φύγει από τη Βουλή. Το λέγαμε από πριν. Το φωνάζαμε και το, το διεκδικούσαμε και από πριν. Δυστυχώ εδώ υπάρχει ένα, ένα, το εξή. Αυτός που διακινδυνεύει θέση και καρέκλα και κρατικοδίαιτο μισθό δεν θα κινηθεί υπέρ του λαού που να γυρίσει ο κόσμο τούμπα. Λοιπόν, και να τα πούμε ξεκάθαρα. Όποιο πιστεύει Όποιο πιστεύει ότι με την παρέτηση από τη Βουλή λόγω των μέτρων, θα γίνουν τα πράγματα πιθανά χειρότερα, τότε ή είναι κρατικοδίαιτος και το μόνο που τον νοιάζει είναι να κατέσει την κομματική του αντιμιστία, είναι ότι παντελός ηλίθιος. Και εγώ ρωτάω, αν στι 12 του Φλεβάρη. στις 12 του Φλεβάρη, mm -hmm. που Πότε είχε κατεβεί γίνει... ένα εκατομμύριο κόσμο ε... στην Αθήνα, μεγάλη και έχει γίνει χαμό κυριολεκτικά, τότε είχα βγει τη Δευτέρα πρωί θυμάμαι. και στο Νιούζιτ συγκεκριμένα, mm -hmm. Λοιπόν, και είχα κάνει μια δήλωση, γιατί μου είχαν ζητήσει μια δήλωση. Δηλαδή, πώ βλέπετε αυτά τα πράγματα. Και είχα πει αυτό. Παρετηθείτε όλε οι δυνάμει αντιπολίτευση να παρετηθούν και όλοι μαζί να ενωθούμε σε μια επιτροπή κοινή σωτηρία, σε μια επιτροπή εθνική σωτηρία. Η οποία να θέσει θέμα εξουσία. Εκεί είναι καθαρά δημοσίτημα δημοκρατία. Και να πει λοιπόν στο λαό, ή εμεί που προτείνουμε ξεκάθαρα εδώ και τώρα να, να, να σαρωθεί το πολιτικό σύστημα αυτό, ώστε να γεννηθεί μια πραγματική δημοκρατική διέξοδο για το λαό, με το καθεστώ κατοχής Τότε. Και να ζητήσουμε, και μάλιστα έλεγα εδώ αυτό, τότε, επειδή ακριβώ εμεί εκφράζουμε δεδηλωμένα την πλειοψηφία του yeah. κόσμου, να πούμε, να ζητήσουμε από τις δυνάμ από τα σώματα ασφαλεία, να ζητήσουμε από το στρατό να μείνει στο στρατόπεδά του και, το και να φυλάσει την άμυνα τη χώρα, όπω έχει το καθήκον να έχει, και την αστυνομία να συλλάβει τον, τον έκτοτο πρωθυπουργό και την έκτοτη κυβέρνηση που δράει ενάντια στο λαό. Αυτό είχα πει τότε. Λοιπόν, αφού παρετηθούν οι δυνάμεις, όπως καλούσε όλος ο κόσμος τότε, φώναζε ο κόσμος. Λοιπόν, αν έγινόταν αυτό... Τι χειρότερο από αυτά που έχουμε υποστεί από τότε θα γινώτα. Θα, θα είχαν γίνει. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς τι χειρότερο θα έχει συμβεί. Θα είχαμε κερδίσει χρόνο υπέρ μας. Όχι ναι. μόνο θα είχαμε κερδίσει χρόνο. Θα και έχει θα... κερδίσει ο λαός. Αυτό εννοώ. Θα έχει κερδίσει ο λαός. Θα, λέει θα λέει έχει σαρωθεί μας. το πολιτικό σύστημα. Κυριολεκτικά, και τώρα θα ήμασταν σε μια διαδικασία εκλογής νέου πολιτικού συστήματος για ενό. ενός μιας ενδεχόμενης ε, συντακτικής που θα παρέγαγε νέο σύνταγμα θα mm -hmm. κατοχύρωνε τα, τα, τα λαϊκά συμφέροντα και δεν θα είχαμε μια πολιτική η οποία το καταστρέφει. Που, το, που τους μόνους συμπαραστάτες βρίσκει όπως είδαμε τους οφοπλιστές. Mm -hmm. Ξέρετε έχουν συμβάλει πολύ σε αυτόν τον τόπο τους Αφήστε. Δηλαδή μιλάμε τόσο πολύ που λέμε αφήστετε παιδιά μην συμβάλλετε άλλο Κατα... Θα δώσουν τώρα, θα δώσουν τώρα. Ναι, τώρα, Παναγία τώρα, μου σώσε, το... άμα ακούσε φοπλιστές για... να έρχονται και να λένε ότι θα δώσω τώρα, φυλαχτείτε παιδιά, ό,τι τσέπες έχετε, ό,τι κομπόλεμα. Λοιπόν, θα λοιπόν θα εδώ θα ξαναδώσουν απλά, δεν ξέρεις, επειδή το είπε εδώ. Εδώ ήθελα να πάρουν, ήθελα να πάρουν αυτοί, πάνε ότι θα λοιπόν. δώσουν. Ήρθανε, ήρθανε το... το μοιράσμα που γίνεται. Λοιπόν, και σήμερα πάντων, όποιο φοβάται σήμερα να το βάλει με το σύστημα, Όχι απλά δεν είναι αριστερό. Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Τι είναι αριστερό και τι δεν είναι, δεν με απασχολεί. Δεν είναι, κα... είναι προοδευτικό, δεν είναι με την πυροά του λαού, δεν είναι πατριώτη, δεν είναι δημοκράτης Ξεκάθαρα πράγματα. Η, χαρι... Η διαχωριστική γραμμή στι μέρε μα έχει χαρακτή και έχει χαρακτή από το αίμα του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Όποιο δεν σέβεται αυτό το αίμα. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η καρεκλίτσα, να, να, να κάθεται στην καρεκλίτσα εκεί που έχει βολευτεί για να παίρνει το κατοικοδίαιτο αίμα που είναι από τον ένινα φορολογούμενο, από το ειστέρημά του στο κράτο από το ειστέρημα που δεν του περισσεύει σήμερα, αλλά το καπηλεύεται ο οποιοσδήποτε καρεκλοκένταυρος στο, στο, στο κοινοβούλιο, τότε είναι από την απέναντι όχθη. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει, είναι από την απέναντι όχθη. Όπως ακριβώς ήταν και η Κουίσλινγκ, στην παλιά κατοχή. Γιατί τότε τι λέγανε. Υπέρ του έθνου δούλευαν και αυτοί. Αυτό το σου λέγα τώρα. Ότι όλο αυτό ξέρει είναι υπε, ε, στο όνομα του λαού. Δηλαδή στο να μην υπάρξει διχόνια, να μην υπάρξει ένα νέο εμφύλιο, να μην δημιουργήσουμε ε, νέα προβλήματα στη χώρα. Αφού η χώρα δεν και υπάρχει. Υπήρχε και κάτι αλλιέ την τη, τη, τη, τη εποχή εκείνη που λέγανε και το εξή. Λέει εφόσον διαφέρουμε στην πολιτική τακτική, mm -hmm. γιατί να μην βγούμε όλοι να το συζητήσουμε. Πρόσεξε να τι λέγανε. Με το αντιστασιακό κίνημα να δουλεύει και να προσπαθεί να οργανώσει την αντίσταση του παράνομα. Και με τι εκτελέσει του, τα κίνηγητα κλπ. Τι λέγανε, να κάνουμε μια δημόσια συγκέντρωση, να συζητήσουμε μεταξύ μα ποια, ποια είναι η σωστή τακτική. Να η με του Γερμανού και η διεθνιστική συμφιλίωση με τους του Γερμανού ή πάλι έναντι στον κατακτητή. Που προσβέβαιναν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, να το κάνουμε έτσι. Αν το κάναν τότε θα του κρεμούσαν ζωντανού οι, οι Γερμανοί. Δεν με διαφέρει αν αυτός που το πρότεινε τότε και το υποστήριζε, υποστήριζε αυτή τη γραμμή ήταν συνειδητά επιμισθός η πράκτορας των κατακτητών. Uh, mm -hmm. Στην πράξη ήταν όμως πράκτορας. Στην πράξη ήταν πράκτορα. Όπως και σήμερα αυτοί που δεν λένε να αφήσουν την καρέκλα και να πάρουν να οργανωθούν μαζί με τον κόσμο και να δώσουν μια ελπίδα στον κόσμο ότι κάτι μπορεί να γίνει και να μπορούν να ηγηθούν στη σύγκρουσή τους, στη μετωπική σύγκρουση που χρειάζεται να κάνει είναι πράκτορες του συστήματος, είτε είναι συγγυητή, είτε όχι. Και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είτε έχουμε τσίμπλα στον εγκέφαλο, είτε τα παίρνουμε χοντρά και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Το κόμμα μας να είναι καλά, να μας βολεύει, γιατί άμα βολεύετε αυτό, ίσως να βολευτώ και εγώ κάπου από εκεί δίπλα. Καλά, πάνε να ιστορία. Η ελπίδα, εντάξει, ότι... Και ας αφήσουμε τον κόσμο να κουρεύεται, να κόβει το λαιμό του, να παθιάζεται γιατί δεν μπορεί να ζήσει το παιδί του. Και τελικά θα δει ότι θα το πληρώσουμε αυτή την ιστορία. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν τρελής σαν και εμένα, ή πόσοι τρελής σαν και υπάρχουν, τέλος πάντων να βγαίνουν έτσι χωρίς να υπολογίζουν και να λένε αυτά τα πράγματα πραγματικά. Πρέπει, πρέπει να ακούσουν, πα και γίνει τίποτα, θα το πληρώσετε και θα το πληρώσετε πολύ πιο άγρια από κάποιου άλλου μαυροφορεμένου που θα βγουν με υποστήριξη του κόσμου για να το πληρώσετε και να το πληρώσετε με αίμα. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά και θα είναι πολύ αργά για τη χώρα και την Ελλάδα και για, για το λαό τη. Ναι, όλο αυτό όμω δεν έχει να κάνει πολύ απλά Δημήτρη γιατί δεν έχουμε εθνική συνείδηση. Ο λαό έχει εθνική συνείδηση. Πιστεύει ότι πλειοψηφία έχει. Έχει. Άλλο το ότι είναι σε κατάσταση ύπνοση. Άλλο το, γε, το γεγονό ότι βλέπει άδεια. Γιατί όταν μοστά... ο καθένα προσπαθεί, ξέρει, σε ένα κομματικό μηχανισμό ή σο, ε, να λειτουργήσει όπω λειτουργούσε, όπω είχε μάθει τόσα χρόνια. Ότι αν είμαι κοντά σε αυτόν ή κοντά σε εκείνο το κόμμα ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον φορέα, θα, θα διατηρήσω τη θεσούλα μου, θα τακτοποιήσω το παιδί μου ακόμα και σήμερα που είναι χώρα κατα... Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν είμαστε ομαλέ συνθήκε για να συζητάμε ταυτονόητα. Λοιπόν, εάν αυτός ο τύπος, ο τύπος που μου στείλε αυτό το τέτοιο, είχε το παιδί, είχε, είχε το παιδί του, μπροστά του, το παιδί του. Mm. Και κάποιος, έτσι, ε, ο ατύπαλος να το πούμε έτσι όπως το Κέναν το έκανε, έχει βγάλει ένα, έχει, ένα μαχαίρι και του κόβει σιγά σιγά την καροτίδα. Και έχει κάποιον άλλον από δίπλα που του λέει, ξέρεις τι γίνεται, μην του, μην του επιτεθείς, πώς Ας σε να, το... να δούμε μέχρι πού θα φτάσει το κόψιμο της καροτίδας Μπορεί να μην το αποτυπώνεις λοιπόν, Πες μου αυτός ότι, πες mm. μου στα συγκαλά σου ρε φίλε Ποια θα ήταν η συμπεριφορά σου Θα του έλεγες αυτό εντάξει yeah, φίλος μου είσαι να yeah. το συζητήσουμε μεταξύ μα mm -hmm. Ή θα τον μπλάκωνες σφαλιάρες και μετά θα του κόβες με τον παλτά το χέρι αυτού που κόβει του παιδιού σου την καροτίδα mm -hmm. Γιατί εγώ έτσι θα συμπεριφερόμουν Εγώ πιστεύω ότι στην διπλή του, του λαού έτσι θα συμπεριφερόταν η κοινή λογική, αυτό λέει, ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε με κάποιον ο οποίο μα λέει, άσε φίλε, περίμενε να δούμε μέχρι που θα φτάσει το μαχαίρι. Πάντως οι Ισλανδοί έτσι απάντησαν. Το λέμε έτσι, μια κερδιά. Προφανώς, ε, ε, μα είναι το λογικό. Όταν βρίσκεσαι στο απροχώρητο, όταν είσαι πλέον, σε, σε βουλιάζουν mm -hmm. αναφανδόν, έτσι, στο, στο βάλτο, σε, σε δολοφονούν, εμψύχρο, ο άλλος του σου λέει, κάτσε περίμενε γιατί μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι εχθρό σου, το ίδιο εχθρό με εκείνον που σε βουλιάζει. Ε. Άσχετα αν το κάνει με καλή πρόθεση. Που στην κεκριμένη περίπτωση δεν το κάνει με καλή okay. πρόθεση. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βολεύεται ο ίδιο. Εντάξει, τα πράγματα πλέον είναι πολύ φανερά. Για να ψάχνουμε να βρούμε αν, μήπω, δεν ξέρω τι. Είναι πολύ και φανερά. Είναι σε έλεγα ε, ε, έχουν, ε, έχουν καταρριφθεί όλοι οι παλιοί εκβιασμοί και τα επιχειρήματα των τελευταίο 2 ετών. Ε, το αναγνωρίζουν πάντε, ακόμα και τα μέσα ενημέρωση. Ε, ξέρουν ότι δεν μπορούν να σταθούν σε αυτά τα επιχειρήματα έτσι, λοιπόν Καταλαβαίνεις Άρα... γιατί έλεγα εγώ προηγουμένω ότι α, αν σε κάτι οφείλεται η Άννος mm. Χρυσή Αυγή, τα αποτελέσματα που είχαμε τώρα mm. σε αυτού. σε αυτούς οφείλεται yeah, σε τη στα μία. κομματός και με τις που δεν ξέρουν ποιά σκεφτούμε το όρος του λαού όταν κόβουνε την καροτήτα του λαού δεν κάθεσαι να συζητήσει. Μέχρι πού θα φτάσει το μαχαίρι και αν το ποτάμι του αίματο που τρέχει είναι αρκετό ή όχι. Με όλου του πολιτικού πολιτισμού μέσα στη Βουλή. Και τέλο πάντων θα προσπαθήσω εγώ να τον πείσω με, με πρόεδρο, τα λόγια. Με πρόεδρο το κύριο Λάγκη. Το μαχαίρι, μαχαίρι κόβει το λαιμό. Έτσι. Και εγώ θα τον πείσω με τα λόγια να σταματήσει το μαχαίρι. Mm. Ε, όχι. Αν δεν περνάνε λόγια υπάρχει και ο Μπαλτά. Και τέλο πάντων κάπως πρέπει να σωθεί ο λαό. Τι προτεύει. Τι είναι το πρώτο. Στο κάτω τη να το πούμε και διαφορετικά. Η παρέτηση. Βεβαίω θα δημιουργήσει σοβαρότατο, βαθύτατο πολιτικό ζήτημα. Μια κρίση πρωτοφανή Βεβαίως. για τα ζητήματα. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Παίρνει ρίσκα. Βεβαίω παίρνει ρίσκα. Μα ο ίδιο ο λαό παίρνει ρίσκα. Δεν καταλαβαίνω. Περνάει η μέρα από μια μέση ελληνική οικογένεια που να μην παίρνει τα ρίσκα τη. Αλλιώ τώρα το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε χρόνο σε όλου αυτού για να κάνουν ενόπιση Ετούς, και τα σχέδιά του. Δεν κατάλαβα δηλαδή. δηλαδή, δηλαδή στο αίμα τη ελληνική οικογένεια θα κάνει εσύ πολιτική και μάλιστα την πολίτε το, εκ του ασφαλού. Θα τρελαθούμε Φοβόμαστε μήπω διαλυθεί η χώρα τη στιγμή που η χώρα διαλύεται και πωλείται σε ξένου, σε ξένα συμφέροντα, σε φοβόμαστε. Αυτό φοβόμαστε. Δεν χρόνο, το αυτό. Τι φοβόμαστε. Θα διαλυθεί, δηλαδή. λέμε, λέμε η χώρα, με η χώρα έχει ο διαλυθεί. Κύριε άκου επιχείρημα, ο κύριο Τόμσεν είναι ενάντια στη Α, τώρα καθαρά. ναι, ναι. Έχει... Σχάσαμε. Ναι. ναι, έχουμε. Υσυχάσαμε. Τώρα, εφόσον ο κ. Τόμψε. Ναι, και μετά λέμε τώρα με αυτά τα συνδικάτα θα κάνουμε απεργία οι εργαζόμενοι. Α, και απεργία. να αναρωτιόμαστε γιατί οι εργαζόμενοι δεν κατεβούν σε απεργίε. Είναι τρελοί εργαζόμενοι. Να παραγάζουν το περοκάματό του για ποιον και τον παραγόπουλο. Για να κάνουν για την τιμή του και να δώσουν άλλο στι συνδικα... συνδικαλιστικέ ηγεσίε και όχι μόνο στι κομματικέ ηγεσίε. Και μετά μα λένε εδώ κάποιοι φίλοι. Δεν μπορεί να φανταστεί τι μηνύματα, φίλε πήρε σαν απάντηση αυτό του πράγματο που έστειλε, δηλαδή τώρα που, που ζητάμε. Ναι. Το βρίσιμο, το βριστή, δηλαδή που τρέω, λοιπόν, προφανώ αποφασίστε έτσι. Αυτό ο κόσμο που σε βέζει που, που σε λέει κομματό είναι φασίστα. Προφανώ. Δεν κάθε να σκεφτεί γιατί ω ευθύνει ο κόσμο, γιατί δεν σε ένα ανέχετε, γιατί εμφανίζει στην γειτονιά και δεν μπορεί να μαζεύει ούτε 10 ανθρώπου δεν το, το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα γιατί σου γυρίζει την πλάτη. Ο, κο... Ο απλό κόσμο και προτιμάει να δει το χρυσαβγίτη στην γειτονιά του παρά εσένα δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί το μυαλό, η κοινή λογική. Mm. Να, πάει... να σκεφτεί λίγο πράγμα και να αποκτήσει αξιοπρέπεια, προσωπική αξιοπρέπεια, ε, δεν λέμε τίποτα άλλο. τότε πρέπει να περάσει στο στάδιο τη αυτοκριτική. Ε, βέβαια. Οπότε αυτό είναι, είναι δυνατόν, πολύ βαρύ. το δικό μου κόμμα να έχει λάθο. Και πρέπει να έχει σκότσια και δύναμη έτσι, για να την κάνει την αυτοκριτική και να προχωρήσει. Αλλά κανείς δεν είναι άλλα Λοιπόν, <laughs> ο κόσμος έχει φτάσει το προχώρητο Και είναι <laughs> λογικό αυτό το πράγμα Και δεν ξέρω αν μπορώ εγώ να σταθώ ή να δώσω τη, τη λύση Αν και εγώ θα είμαι εδώ δεν έχει καμία σημασία τι θα γίνει ή τι θα συμβεί. Εδώ θα είμαι. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι που θα, θα την έχουν εξκαπουλάρει και θα, έχουνε, θα την έχουν φύγει. Στα δύσκολα θα την δουν και θα την κοπανίσουν. Με το ελικόπτερο Αφήστε το... που αυτά τα κομματόσκυλα που σήμερα λένε για μην πειράζει τον κύριο Τσίπρα, μην πειράζει την κυρία Παπαρία, μην του πειράζει του λαθροδού, στην πρώτη ευκαιρία θα την έχουν κοπανίσει και θα έχουν κρυθεί σαν σαλαμόγια κάτω από το, κάτω από το τραπέζι. Άλλο θα βγάλει το, το φίδε από την τρύπα. Λοιπόν, κατανοητό αυτό το πράγμα. Αλλά να, να, να μιλάμε με, τη, με την κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι όταν κινδυνεύει ο λαός σου, υποτίθεται ότι νοιάζεσαι γι' αυτόν. Υποτίθεται. Ναι. Στην πράξη δεν νοιάζεσαι. Γιατί τσεπούλα σου νοιάζεσαι. Έστω για αυτά τα 100 ευρώ που μπορείς να τα αρπάξεις να τα, να τα πάρεις α, α, πώς το λένε, στη λαμογιά από το κόμμα σου. Αυτή είναι η, η, η ιστορία. Δυστυχώς κυριαρχήσε ο ίδιος πολιτισμός η ίδια η ηθική και στα κόμματα τη αριστερά με, με τα κόμματα τη εξουσία. Μόνο που εκεί πεζόντουσαν τα δισεκατομμύρια, ενώ στα κόμματα τη αριστερά μόνο οι κρατικέ επιχορηγήσει και τα αρέστα. Παρετηθείτε από αυτό και βγείτε κάτω, κάτω στον κόσμο. Αποκαταστείτε τη σχέση σα με τον κόσμο. Να σα δει ο κόσμο ότι παίρνετε και εσεί ρίσκα, ρε παιδιά. Και δεν καλείται μόνο να πάρει τα, πάρε τα ρίσκα ο κόσμο. Γιατί δεν θα τα πάρει τα ρίσκα ο κόσμο για τον οποιοδήποτε τσίπα, για τον οποιοδήποτε παπαρί θα τα πάρει για τον εαυτό του, αλλά όταν πιστεί πραγματικά ότι πρέπει να δώσει τη, τη μάχη με κατάλληλη πολιτική ιεσία που την έχει αγκαλιάσει, που είναι δική του που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του μόνο τότε θα δούμε διέξοδο από αυτό το, το αδιέξοδο Έλεος πλέον Λοιπόν έτσι θυμωμένα, επαναστατικά, ξεσηκωτικά Ήρθε η ώρα για να ε, κλείσουμε στο εκπομπή ΑΕ Να παραδώσουμε τη σκηντάλη στο Χάρη Μπότσαρη ε, Μαζί θα τα πούμε αύριο στη μία πάλι να έχετε ένα καλό μήνα να έτσι ψάχνεστε και να ακούτε και να ενημερώνεστε και μέχρι αύριο να είστε καλά. το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Σας ευχαριστούμε.